Τρελός, παιδί, ηλίθιος, αδελφή, γυναίκα, πρέσσάκιας, ζητυάν, σκηλιάδεξποτ, τελευταίος μου τελευταίου, από το πλακάτω και από τους Τον Πάρια τον ακούτε κάθε Παρασκευή στις 8 στο Radio Reboot. Καλησπέρα, καλησπέρα. Αδέλφια, άλλοι τεσπουλιά, η εκπομπή παρία ξεκινά και αυτή την Παρασκευή μετά από μια ε, μικρή έτσι, απουσία της προηγούμενης Παρασκευής. Είμαστε πάλι εδώ, όλο στο στούντιο του Radio Reboot ε, για να κάνουμε την εβδομαδιαία μας σε θεματική με πολιτικές θεματικές, ε, ασχολούμαστε με κοινωνικά ζητήματα που θέλουμε να αναδείξουμε και γενικότερα με ό,τι ε, τραβάει το ενδιαφέρον, με ό,τι μα τραβάει από τα μαλλιά όσα μας έχουν απομείνει τι ζωές μας. Γενικότερα με όλα αυτά τα όμορφα και τα χαριτωμένα που ζούμε καθημερινά σε αυτή την φανταχτερή Μητρόπολη που δουλεύει νυχθημερών έξω για εμάς, για την ασφάλειά μας ε, και για το μέλλον μας. Λοιπόν, τι έχει σήμερα ο Παρίας, τι έχουμε να, να σερβίρουμε σήμερα. Σήμερα έχουμε αρχικά να πούμε ότι ευχαριστούμε εκ βαθέων την εκπομπή εκτός η οποία μας παραχώρησε μία ώρα ε, από την ε, ζωντανή της παρουσία στο Radio Reboot. Ε, για να ξεκινήσουμε 7, πήραμε λίγο το ακαδημαϊκό τέταρτο, το τεντώσαμε, είναι 7 και κάτι, 9 ε, του Μάη, του Σωτηρίου έτους 2025 και αφού επιστρέψαμε από την παρέλαση στην ε, κόκκινη πλατεία ε, <laughs> στη Ρωσία που ήμασταν <laughs> εκεί μαζί με τους καλεσμένους του Βλαδίμηρου πολύ Ασία έπαιζε και λίγο έκτος και αυτά τα τώρα <laughs> ξέρω ότι θα είστε χήμαροι σε αυτά τα πράγματα ε, να καλωσορίζετε το Φάνι και το Μάνο το Μάνο και το Φάνι καλησπέρα καλησπέρα καλησπέρα Λοιπόν, ε, έχω έρθει με δύο πολύ καλούς ανθρώπους. Ε, ανθρώπους που γνωρίζω με το φαν, έχουμε ξανακάνει αρκετές θεματικές. Υπενθυμίζω τους δρόμους του μεταξιού, τους σύγχρονους ε, δρόμους του μεταξύ, Έχουμε κάνει για το hyper-normalization το Adam Κέρδη. Έχουμε κάνει για την ιστορία της Συρίας τα τελευταία 130 με 50 <laughs> χρόνια περίπου. Και ε, σήμερα έχουμε έρθει για κάτι το οποίο... Έτσι, κάτι το οποίο μάλλον απασχολεί τη ζωές μας θέλοντας και εμεί χωρίς να το, τα βλέπουμε όλα με όρους lifestyle αν είναι βαψωμαλιά, αν κάνει αυτό, αν κάνει εκείνο ο τίτλος εκπομπής είναι «Ο κόσμος στην εποχή Τραμπ» και θα διαβάσω μία ακόμα φορά τη θεματολογία της εκπομπής ε, μία φορά θα το κάνω, δεν το ξανακάνω τα υπόλοιπα όλα θα βγουν πάνω στην κουβέντα στην κουβέντα που θα γίνει σήμερα πάνω σε αυτό το ζήτημα ε, αυτή, η κουβέντα, αυτή η κουβέντα θα περιέχει την εκλογή τραμ και τι αλλαγέ σχετισμού. Τα διέξοδα της παγκοσμιοποίησης και του νεοφιλελεύθερου τέλους της ιστορίας. Ε, ζούμε το τέλος του Τίνα. Ε, η, απολε... ναι. ε, η απολύτερη της και οι εσωτερικές συγκρούσεις στην κορυφή και τη βάση των δυτικών κοινωνιών Τραμπ εναντίον τάβο, εναντίον πόλεμο, προσπάθειε απάντηση στην κρίση. Τι γίνεται σε Ευρώπη και Ηνωμένε Πολιτείε. Τι συμβαίνει στην άλλη πλευρά. Κίνα, Ρωσία και οι νέοι ιδρώντε. μέσα Ανατολή, Παλαιστίνη, η απώλεια του ηθικού πλεονεκτήματο τη Δύση. Τα λαϊκά στρώματα στην εποχή ρευστότητα. Οι νέοι σχετισμοί και τα πλασματικά δίπολα. Νεοφιλελευθερισμό εναντίον εναλλακτική δεξιά ή ακροδεξιά. Λοιπόν, κάπως έτσι θα κινηθούμε τις επόμενες τρεις ώρες ε, θέλοντας να αφήσουμε πίσω μας το φόβο και τη λαγνεία, την τρομολαγνία των δύο τεράστιων πυρηνικών υπερδυνάμεων που είναι έτοιμε να συγκρουστούν μιλάμε για την Ινδία και το Πακιστάν έτσι που παίρνει πολλά κλικ αυτό δεν ξέρω αν είναι για κάποιο άλλο λόγο θα μας πείτε κι εσείς που διαβάζετε λίγο περισσότερο περί αυτών Λοιπόν, αυτά ξέρετε ότι ο παρία ηχογραφείται άρα... Την εκπομπή θα την βρείτε μετά και όπου ανεβαίνει, στο Mixcloud του Radio Reboot, στο archive.org και, και γενικότερα αλλού. Θα μας βρείτε από τις αναρτήσεις σας, από τις αναρτήσεις μας. Να πούμε κάτι τελευταίο, ότι στο, από εκεί που μα ακούτε στο www.radioreboot.gr υπάρχει ένα πανέμορφο Τσάτ εκεί στα δεξιά μπορείτε να μας στέλνετε ερωτήσεις που έχετε να κάνετε κάποιες θέσεις σας κάτι που θέλετε να συζητήσουμε την αγάπη το μίσο σας ή και ό,τι άλλο ε, θέλετε να επικοινωνήσετε θέλουμε να κρατήσουμε ένα διαβλό επικοινωνία με τον κόσμο δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερη εξουσία που είμαστε πίσω από τα μικρόφωνα θέλουμε μαζί να μιλήσουμε για τα γεγονότα που μας απασχολούν άρα το μέσο να έχει δύο πλευρέ. Να υπάρχει όντω ένα διαβλός επικοινωνία. Τώρα, αν δεν επικοινωνήσετε κάτι, εμεί θα συνεχίσουμε την εκπομπή που έχουμε σχεδιάσει και κάπω έτσι, μετά από αυτή τη μικρή εισαγωγή, θα ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ε, θέλετε μήπω να κάνετε κι εσεί μία εισαγωγή, θα σκεφτεί κάτι, μόνο από τον τίτλο, θα μπορούσατε να μου πείτε ότι ε, για την εποχή Τραμπ, για τον κόσμο. Ναι, λοιπόν, να καλησπέρισω και πάλι. Να πούμε καταρχάς ότι ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία και άλλη μια φορά και σε ένα και το σταθμό. Λοιπόν, να ευχαριστήσω πολύ και το φίλο τον μάνο που συμμετέχει, που δέχτηκε να συμμετέχει ας πούμε, στην εκπομπή. Εγώ ευχαριστώ τίποτα. Καλησπέρα, καλώ ήρθατε. Λοιπόν, ε, να πούμε ότι εντάξει, τώρα το έτσι όπω είπε, και, και τη θεματολογία φαίνεται το, το μουλάρι σε εισαγωγικά να είναι πολύ φορτωμένο. Αλλά ωστόσο είναι μια κατάσταση η οποία αυτά που αναφέρουμε θα προσπαθήσουμε να τα προσεγγίσουμε ε, και θα τα ζητήσουμε προφανώς. Και είναι κάτι το οποίο νομίζω ε, ότι αποτελεί ας πούμε, αυτή τη στιγμή το επίκεντρο, αυτό που λέμε μεγάλη εικόνα. Έτσι, τώρα το Ινδία-Πακιστάν που ανέφερες μπορούμε να πούμε πάρα πολλά, αλλά τώρα δεν θα το πιάσω. Γιατί, άμα πιάσω τους δύο τον πακιστανικό και τον ινδικό, θα... δεν θα βρούμε άκρη. Οπότε, α τα αφήσουμε προ το παρόν. Θα μπορούσαμε να το εντάξουμε κάπου σε ένα γεωπολιτικό σχετισμό που λένε όλοι. Αλλά, ειδικά, άμα δούμε τη συγκεκριμένη οργάνωση που ξεκίνησε, α πούμε, την... που έκανε την πρώτη κίνηση, να το πούμε. Ε, και από εκεί πέρα μετά πρέπει να κοιτάξει κάποιος και εσωτερικές πολιτικές να δει τι γίνεται, ας πούμε, πώς πρέπει όταν έχεις καλλιεργήσει έναν ε, καλπάζων εθνικισμό τόσο στην Ινδιά όσο και στο Πακιστάν πρέπει να δώσει μετά απαντήσεις στο κοινό σου και μετά να προσπαθήσει να απο, ε, ας πούμε, να, κάνεις, ας πούμε, να χαλαρώσει λίγο τα πράγματα ε, να, πε, να μειώσεις την ένταση γιατί πολύ απλά άμα δεν το κάνεις μπορεί να βρεθεί σε μονοπάτια που δεν ξέρει κανένα τι μπορεί να γίνει ναι? αλλά εντάξει λοιπόν, έχουν και ένα παρελθόν αυτοί οι δύο λοιπόν, ε, <coughs> για πες μου Μάνο πώς το βλέπεις τη, την κατάσταση κοίταξε να δεις ε, είχε γράψει κάποτε ο Σεξπίρ ότι είναι η αρρώστια του καιρού μας να οδηγούν τρελοί στραβούς Βρισκόμαστε ναι. σήμερα λοιπόν 77 χρόνια μετά την αναγνώριση μια χώρα η οποία από τη σύστασή τη μετεξελίχθηκε σε ένα κράτο απικιοκράτη, σε ένα κράτο το οποίο εφαρμόζει πρακτικέ apartheid απέναντι στου Παλαιστίνιου. Οι οποίοι σήμερα, για να τιμήσουμε και την επέτειο τη 9η Μάη, βομβαρδίζει για ακόμα μια φορά σχολεία, επιτρέπει ακόμα μια φορά τον υποσιτισμό σε πεδάκια, τα οποία μετά τα, τα δολοφονή ε, μαζί με τις ευλογίες κάθε κράτους αυτή τη στιγμή, πλην δεν ξέρω κάποια ιδιαίτερη εξαίρεση και εξέρεση τι κάνει γι' αυτό. Οπότε βρισκόμαστε σε αυτό, το, σε αυτό το περιβάλλον, εν μέσω μιας γενοκτονίας, εν μέσω ενός πολέμου στην Ουκρανία και εν μέσω ενός ε, περίεργου τύπου, ο οποίος εμφανίστηκε κάποτε σαν αντισυστημικός και πλέον βρίσκεται για δεύτερη φορά στον Λευκό Οίκο. Θα κάνουμε μια κουβέντα για, το, για τον Τραμπ, θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε το φαινόμενό του, θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε ποια είναι η κατάσταση στο οικονομικό και στο πολιτικό σκέλος τόσο στο, στις ΗΠΑ όσο και στον Ευρωπαϊκό χώρο αλλά και παγκόσμια, τι σημαίνει ο συσχετισμός δυνάμεων και τι είναι αυτά τα περίφημα, αυτή η περίφημη δασμή που θέλει να επιβάλλει και από εκεί και πέρα είμαστε ανοιχτοί στις δικές σας προτάσεις οπότε μπορούμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε Ναι, νομίζω ότι το καλό θα ξεκινήσουμε σχετικά με την αλλαγή το... στου παγκόσμιους συσχετισμούς όπου αυτό συνδέεται άμεσα ουσιαστικά και με την <coughs> εμφάνιση του Τραμπ, δηλαδή ο Τραμπ δεν είναι μια παρθενογέννηση, όπως θα λέγανε κάποιοι, ούτε είναι ένας διάτοντας αστέρα που ξαφνικά εμφανίστηκε στην πολιτική σκηνή ή στην παγκόσμια σκηνή. Είναι, καταρχάς να πούμε, και το έχουμε ξαναπεί άλλωστε, είναι σπλάχνο των δημοκρατικών που πέρασε στην άλλη πλευρά. Ε, Τα έχουμε ξαναζητήσει αυτά και τι έγινε και πώς ε, ανέβηκε ε, την επιχειρηματική του ιστορία μπορούν να την βρουν πάρα πολύ είναι ε, θα το λέγα ε, αρχιτυπική η μορφή του όσον αφορά τον καπιταλισμό στην Αμερική των επιχειρηματία ψάχνουμε και εμείς εδώ τους επιχειρηματίες <laughs> να μας φωτίσουν <laughs> οι εθνικοί μας ευεργέτες είναι τέτοιοι άνθρωποι ναι εντάξει δηλαδή όποιος και να πει εντάξει, ο Τραμπ είναι σήμα κατά τεθέν έβγαινε σε εκπομπέ. ήταν τηλεοπτικό αστέρας πάρα πολλά χρόνια στο παρελθόν και τον ξέραν πούμε, σε πάρα πολλά γκάλα, σε εκδηλώσει, σε πάρτι, σε τέτοια πράγματα. το ξέρανε και πολύ για τι κομπίνε που είχε κάνει ε, κατά τη διάρκεια των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων. Και να πούμε βέβαια ότι όλοι αυτοί που σήμερα τον κατηγορούν, ειδικά από το Δημοκρατικό Κόμμα, πάρα πολλοί από αυτού έκαναν παρέα μαζί του. Τον καλούσαν σε εκπομπέ του, συζητούσαν μαζί κανονικά, ρωτάγανε την άποψή του, τον στηρίζανε, είμαστε μαζί σου. Ε, όμως αυτό δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ακολούθησε μετά Έτσι. Κοίταξε να δει. Ε, για να το πιάσουμε και λίγο θεωρητικά το, το πράγμα ναι. είχε βγάλει ο, ο τραβέρσο την έννοια του μεταφασισμού έτσι, η οποία περιγράφει ένα ενεξελίξη φαινόμενο το οποίο δεν έχει αποκρισταλλωθεί ακόμα σε αντιπαράθεση με εκείνη του νέου φασισμού έχουμε λοιπόν την ανάδυση της ακροδεξιάς σαν ένα ετερογενές και σύνθετο φαινόμενο ενώ εκείνο το οποίο χαρακτηρίζει το μεταφασισμό είναι ένα ιδιαίτερο καθεστώς ιστορικότητας, η έναρξη του 21ου αιώνα, για να βάλουμε και μια φετηρία στα πράγματα, που επεξηγεί ένα ασταθές και συχνά αντιφατικό ιδεολογικό περιεχόμενο, στο οποίο ανακατεύονται αντιθετικές πολιτικές φιλοσοφίες. Σε ένα πλαίσιο λοιπόν πολιτικό-οικονομική κρίσης και αποσύνθεσης του πολιτικο-οικονομικού μπλοκ, οι ακροδεξιές δυνητικά θα μπορούσαν να και να μεταλλαχθεί ο, ο μέταφασισμός σε νέο φασισμό. Οπότε πίσω στο 2016 ο χρηματιστηριακός καπιταλισμός υποστηρίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιπαρατάθηκε στο Brexit, υποστήριξε την Κλίντον και όχι τον Τραμπ. Η νίκη της Κλίντον τώρα, η οποία είχε θεωρηθεί προδιαγεγραμμένη, η απροσδόκητη επιτυχία του Τραμπ, έμοιαζε τότε, το 2016, με παραβίαση ενός ιστορικού νόμου. Ωστόσο, η κατάρευση των δημοκρατικών, η λειτουργία του ίδιου του Αμερικανικού Εκλογικού Συστήματος. Αφενός με τις λιγότερες ψήφους που έλαβε ο Τραμπ και αφετέρου με την πτώση σε πολιτείες κλειδιά προπύργια των δημοκρατικών, επεξηγούν την ανάδυση ενός μεταφασίστα ηγέτη, δίχως φασισμό, ενός δημαγωγού και λαϊκιστή πολιτικού. Είναι μέρος μιας γενικότερης ανάδυσης κινημάτων, που αμφισβητούν εκ δεξιών την κατεστημένη εξουσία, την οικονομική παγκοσμιοποίηση και σχηματίζουν ένα είδο μεταφασιστικού αστερισμού. Πολύ ωραία αυτά που ανέφερε. Εγώ θα πιαστώ από αυτά που είπε. Θα τα πάρουμε ένα-ένα. Το πρώτο που μου κάνει, α πούμε, έτσι, εμένα με, με τριγκάρει είναι αυτό που είπε ότι ποιοι στράφηκαν εναντίον του στην αρχή. Ανέφερε πολύ συγκεκριμένα ποιο κεφάλαιο στράφηκε εναντίον του. Και... Ποιοι είναι αυτοί οι φορεί, οι πολιτικοί που το εκφράζουν και το εξέφραζαν και σε επίπεδο θεσμών παγκόσμιων ε, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι ήταν αυτό που. Ποιοι ήταν αυτοί που το εξέφραζαν Έτσι και το εκφράζουν ακόμα. Ε, με ενδιαφέρει αυτό γιατί εδώ εμφανίζει ήδη ένα διαχωρισμό, ο οποίο έχει συμβεί στο Δυτικό Στρατόπεδο. Να πω καταρχά ότι ε, η άνοδο του δεν ήταν ε, απλός... Μια έκπληξη όπως το πάνε κάποιοι Αν κοιτούσε κάποιος τι γινόταν μέσα στην αμερικανική κοινωνία Θα είχε καταλάβει πολύ απλά ότι τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά Και επίσης είχε προηγηθεί ένα πολύ σοβαρό και σημαντικό κίνημα Το οποίο κράτησα πούμε, αρκετά χρόνια στι Ηνωμένες Πολιτείες Το οποίο ετήθηκε και ο τρόπος με τον οποίο ετήθηκε είχε ενδιαφέρον Και εννοώ ένα κίνημα το οποίο ήταν από τα αριστερά ε, και ήταν το κίνημα που ξεκίνησε από το Seattle, ένα κίνημα ριζοσπαστικοποίηση, το οποίο ε, έφτασε ας πούμε, μέχρι το σημείο του κινήματο του Occupy Wall Street. Το κίνημα αυτό είχε τι περίφημε, ε, εκδηλώθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό σε όλε εκείνες τι κινητοποιήσει που γινόταν κατά τη παγκοσμιοποίηση, τη νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση. Ε, και οι οποίες είχαν χαρακτηριστεί από εκτοποιήσεις ας πούμε εκατομμύριων ανθρώπων συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις, καταστολή ε, και τέθηκαν τότε πάρα πολλά ζητήματα και μιλάμε ότι τέθηκαν από την αριστερά αυτά ε, από τα αριστερά μάλλον καλύτερα γιατί η αριστερά είναι ένας όρος που σήμερα έχει γίνει άστα να πάνε λοιπόν ε, και δεν ξέρω και άλλοι λοιπόν, να μην θέλουν το χρησιμοποιούνται και το καταλαβαίνω ε, Απ' την άλλη, ε, την ίδια στιγμή που γινόντουσαν αυτέ οι κινητοποίησει, εγώ τουλάχιστον το θυμάμαι πολύ καλά σε αρκετέ κινητοποίησει από αυτέ που συμμετείχα, ότι γινόντουσαν κινητοποίησει και από την άλλη πλευρά. Δηλαδή και η δεξιά έκανε κινητοποίησει. Ε, δεν είχαν τη μαζικότητα που είχαν οι κινητοποίησει αυτέ που λέμε. Δεν είχαν την καταστολή καμία σχέση που είχαν οι κινητοποίησει αυτέ που λέμε. Αλλά έχει σημασία ότι υπήρξε αντίδραση σε αυτό που συνέβαινε. Υπήρξε αντίδραση δηλαδή στο ότι ο κόσμος μετά την κατάρρευση των ανατολικών καθεστώτων ειδικά της φιλελεύθερης ηγεμονίας δεν ήταν ένας μαγικός κόσμος όπως εμφανίστηκε δεν ήταν το τέλος ιστορίας όπως εμφανίστηκε. Αντίθετα ήταν το πέρασμα σε μια άλλη εποχή μιας μονοκρατορίας που ένα σύστημα πλέον αυτό που λέμε φιλελεύθερο και το νεοφιλελεύθερο ε, κλήθηκε πλέον να εφαρμόσει στην πράξη χωρίς κανένα όριο, χωρίς κανένα εμπόδιο αυτά που πρέσβευε. Και αυτό που είδαμε, πρώτα ξεκίνησε και τις ΗΠΑ ε, ήταν μια τεράστια καταστροφή, κοινωνική καταστροφή στις ΗΠΑ, η οποία εκδηλώθηκε ε, πολιτικά με δύο τρόπους. Ο ένας ήταν αυτός που ανέφερα πριν που είχε να κάνει με τα κινήματα αυτά και ο άλλο ήταν από αυτά τα κινήματα της δεξιάς τα οποία στις ΗΠΑ κατέληξαν θα έλεγα στο φαινόμενο Τραμπ. Ε, να πω επίσης εδώ ότι αν κάποιος δει ποια ήταν με τα τα προτάγματα των νεοφιλελεύθερων εκείνη την εποχή και όχι μόνο. Ουσιαστικά, δηλαδή εκτό από αυτό που είχε πει ο Φουκουγιάμα περί τέλου τη ιστορία και όλα τα υπόλοιπα, τα δεν είναι no alternative τη Μάρκα Ρετ Τάτσερ, τα οποία είναι και πιο παλιά, θα πρέπει να κοιτάξουμε και να δούμε ότι υπήρξε μια αντίληψη, ειδικά μετά την καταρρεύση τη Σοβιετική Ένωση και των Ανατολικών Καθεστώτων, ότι ο κόσμο πλέον είναι δικό μα. Ότι πάμε να εφαρμόσουμε το όραμά μα, που είναι ουσιαστικά να φτιάξουμε να την πω. Φιλελεύθερη παγκόσμια, νε, είναι ο φιλελεύθερη παγκόσμια αυτοκρατορία με την Δύση ας πούμε, επικεφαλής να παίζει τον κυρίαρχο ρόλο. Ε, όπως θέλει θα μπορούσε κάποιος να το πει. Αλλά από εκεί και πέρα μετά ε, αυτό η μονοκρατορία και αυτή η αίσθηση της ε, απόλυτη υπεροχής οδήγησε και σε μια αλαζονία που με τη σειρά της αλαζονία οδήγησε και σε πολέμους Οδήγησε στο να υποτιμήσει του αντιπάλου, οδήγησε στην ε, απληστία που εκφράστηκε με τη μεταφορά όλη παραγωγή στην Ασία και κυρίω στην Κίνα, Νότιο-Ανατολική Ασία και κυρίω στην Κίνα, και εκφράστηκε μετά συνέχεια με την πλήρη διαφορία ε, για τον κόσμο εκείνο ο του στήριξε, τόσο καιρό του στήριζε. Ε, δηλαδή εδώ μιλάμε για το εσωτερικό των δυτικών κοινωνιών και στη συγκεκριμένη περίπτωση τις, ε, άμα μιλήσουμε για τις Ηνωμένε Πολιτείες μιλάμε για εκείνα τα στρώματα τα οποία αποτελούσαν παλιά την, ε, το σκληρό πυρήνα του το αμερικανικού ονείρου έτσι φρισκόντουσαν στο επίκεντρο του αμερικανικού ονείρου ε, Αυτό για μένα έχει πολύ σημαντικές ε, συνέπειες και θα μπορούσαμε να τα πούμε και ένα-ένα, να το εξηγήσω ή να το συζητήσουμε τι σημαίνει αυτό. Δεν ξέρω ποια είναι η θέση πάνω σε αυτό. Αν έχεις να πεις κάτι, συμφωνεί, διαφανεί οτιδήποτε. Κοίταξε, ας δούμε το εσωτερικό πρώτα για να ναι. πάμε μετά στο, στο εξωτερικό. Από τα συμπεράσματα της εκλογική ανθρωπογεωγραφίας των τελευταίων εκλογών, φάνηκε ήδη ότι ένα σημαντικό τμήμα Αφροαμερικανών και Ισπανόφωνων ψηφοφόρων μετακινήθηκε από τους δημοκρατικούς στους Ρεπουμπλικάνους. Ναι. Οι Άραβες και οι Μουσουλμάνοι γυρίσανε την πλάτη στο Genocide Joe και στη διαδοχό του. Ναι. Βρισκόμασταν σε μια χρονιά, λοιπόν, κατά την οποία η αστυνομία δολοφόνησε περισσότερους από κάθε άλλη χρονιά. Στην εξωτερική πολιτική... Η Χάρη έκανε λόγο για τύχη προστασίας από βαρβάρους, επανέφερε και προσπάθησε να νομιμοποιήσει τους νεοσυντηρητικούς του Προέδρου Μπού και της περίοδου του πολέμου ενάντια στην τρομοκρατία κλπ. Χρηματοδότησε, συντόνισε μια γενοκτονία εναντίον της οποίας συνέθλιψε κάθε ηθική φωνή διαμαρτυρίας. Σε αντίθεση με το 2016, και παρά την Οριακή Νίκη στο Κολέγιο των Εκλεκτώρων, ε, όπου είχε ιστερήσει τις Κλίντον πλέον εξασφάλισε περισσότερους ψήφους από την Καμαλαχάρη. Πήρε την πλειοψηφία στο ανώτατο δικαστήριο, επικράτησε στη γερούσια, διατήρησε τον έλεγχο στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Κάτι το οποίο συνεπάγεται ότι για τα επόμενα δύο χρόνια ο Τραμπ έχει όλους τους ανώτατους θεσμούς της πολιτικής και της δικαστικής εξουσίας. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό για ένα πραξικόπημα... ή ένα, ε, μια μεταστροφή ενός ε, συστήματος ε, πολιτικού. Από εκεί και πέρα, στο εξωτερικό... πίσω στο 17, όταν έχουμε τις γαλλικές εκλογές... η Λεπέν εμφανίζεται σαν μια απολύτως αναξιόπιστη... για τη διαχείριση μιας κρίσιμη χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης... όπως είναι η Γαλλία. Ο άνθρωπος ευρωπαϊκής ελίτ ήταν ο Μακρόν τότε. Ε, την ίδια περίοδο η Μελώνη εκπροσωπεί ένα περιθωριακό ακροδεξιό κίνημα της Ιταλικής δεξιάς. Σήμερα είναι επικεφαλής της Ιταλικής κυβέρνησης και στο πλαίσιο της πολιτικής παράλυσης στη Γερμανία και των απότοκων της προεδρίας Μακρόν, Κίτρινα Γιλέκα, και λοιπά, αλλά τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε, mm. θεωρείται πυλώνα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εναλλακτικοί για την Γερμανία αποτελούν έναν πιθανό σύμμαχο για έναν αυριανό κυβερνητικό συνασπισμό. Και γι' αυτό έγινε σήμερα κουβέντα ότι είμαστε οι δημοκρατικοί, όλε οι δημοκρατικέ δυνάμει ενωμένοι απέναντι σε αυτού. Στο νέο διεθνέ τοπίο, λοιπόν, η μετάφασιστική δεξιά έχει γίνει ένα νόμιμο συνομιλητή των παγκόσμιων νεοφιλελεύθερων elite. Κάτι το οποίο φάνηκε από την τελετή ορκομοσία της δεύτερης κυβέρνησης Τραμπ. Όπου βλέπουμε μια οργανική σύνδεση του Προέδρου με τον νεοφιλελεύθερο καπιταλισμό. Αυτό είναι σαφές στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Λατινική Αμερική του Μπολσονάρο χθες και του χαβιέρ Μιλέη σήμερα στην Αργεντινή. Να σε ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό που είπες. Εσύ, α πούμε, εγώ δεν θα διαφωνήσω πάνω σε αυτά. Εγώ θα ήθελα να πει, ε, τι ήταν αυτό όμως, ποιες ήταν οι αιτίες που ουσιαστικά αποδίγησαν αυτή τη μεταστροφή στο εσωτερικό, ας πούμε, των κοινωνιών, τόσο των ευρωπαϊκών, αλλά κυρίως των ΗΠΑ, μια και μιλάμε για τον Τραπ, θα πούμε και για την Ευρώπη, γιατί μα αφορά μέσα και. και, <laughs> και συνέχεια τη ερώτηση να <κυρίζει> λαϊκίσω και εγώ άλλο <κυρίζει> λίγο. full. Ε, ναι. Ότι. Ε, ε, η μεταστροφή των ψηφοφόρων, αυτών που στοχοποιούσε ο Τραμπ με, ρατσι, με ρατσιστικά παραλυρήματα από ναι. ο γκρόμ, ήταν αυτοί που τον στήριξαν περισσότερο από τους απότοκου τη Κίλαρη και όλη τις παρέα των δημοκρατικών. Υπάρχει κάποια εξήγηση. Εγώ, εγώ για, να δώσω, οπα, συγγνώμη, για να δώσω λίγο ένα boost λίγο σε αυτό ε, να πω ότι κατά την άποψή μου οι αιτίες της ανόδου, της εμφάνισης δηλαδή είναι το θεωρώ αποτέλεσμα μιας διαδικασίας η οποία έχει ξεκινήσει πολλά χρόνια πιο πριν δηλαδή ουσιαστικά ο δυτικό κόσμος με τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε και η κυρίως η Ειλίτ πριώνησε το κλαδί πάνω στο οποίο στεκότανε δηλαδή έσπασε τη συνένεση στην οποία υπήρχε, αυτό ξεκίνησε πολύ πιο πριν, δεκαετίες πιο πριν και στην πραγματικότητα δημιούργησε εκείνες τις κοινωνικές συνθήκες με την καταστροφή τεράστιων κοινωνικών στρωμάτων στι Ηνωμένε Πολιτείε, οι οποίες ας πούμε θα αναδειχτούν έστω κλασική περίπτωση αυτή δεξιάς-ακροδεξιάς, με την ανάμνηση μιας παλιάς, καλής, εποχής που όλα ήταν τέλεια κτλ. Δηλαδή, κανένα δεν μπορεί ας πούμε, να βγάλει απ' έξω τη μεταφορά της παραγωγής από τη Δύση στην Κίνα και γενικότερα στην Ατοανατολική Ασία. Αυτό ήταν πούμε, πολύ ε, μια πολύ σημαντική διαδικασία, η οποία οδήγησε στο κλείσιμο μαζικά εργοστασίων σε χώρες της δύση. Εννοείται και στι Ηνωμένε Πολιτείε, και οι πληθυσμοί αυτοί που ζούσαν και οι πόλει ολόκληρε που ζούσαν, μετατραπήκαν κάποιε από αυτές και σε φαντάσματα. Υπάρχουν μάλιστα πόλεις οι οποίε είναι ε, πώς θα το πω, ε, σύμβολα αυτή πε, τη περίοδου και της εποχή. Μια από αυτές είναι το Ντιτρόιντ. Άμα δει κάποιο εκεί, γενικότερα την περιοχή των Μεγάλων Λιμνών, επειδή το ανέφερε και πριν για τη μεταστροφή που έγινε, ασούμε, σε πολιτείε κλειδιά των Δημοκρατικών. Οι Δημοκρατικοί, που υποτίθεται στήριζαν στο παρελθόν. Τα εργατικά στρωμάτα ε, Απογοητευμένη Κατά την άποψή μου Από την πολιτική που εφάρμοσαν οι μετέπειτα πρόεδροι ε, Στράφηκαν στον Τραμπ Μιλάμε τώρα για περιοχές που ήταν Εκείς μεγάλες νήμιες Βαριά βιομηχανία, αυτοκινητοβιομηχανία ε, Οι οποίες στραφήκαν μαζικά Στον Τραμπ Έστω και αν η διαφορά που πήρα Δεν είναι τόσο μεγάλη όσο φαίνεται Αλλά παρόλα αυτά η μεταστροφή έγινε αυτό εξηγείται από μια σειρά από λόγους, αυτό που, αυτό που συζητάμε. Ναι. Νομίζω ο βασικός είναι ότι μπορεί να είσαι ε, ισπανόφωνος, ε, μουσουλμάνος, ε, αφροαμερικάνος, οτιδήποτε άλλο, αλλά πρώτα απ' όλα, και αυτό απευθύνθηκε και μίλησε στα αντανακλαστικά του και στο, και στο θυμικό του, είσαι εργαζόμενος, είσαι εργάτης και όταν όλοι αυτοί έχουν δει τα εισοδήματά τους ε, να μειώνονται, στρέφονται σε μια λαϊκίστικη εκδοχή ε, εξο, εξόφθαλμα ε, ψεύτικη. Δηλαδή φαίνεται, δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος ο οποίος στα σοβαρά μπορεί να κάτσει να πιστεύει ότι ένας πρόεδρος ο οποίος... Ε, υπόσχεται φοροαπαλλαγές στο 1% θα ασχοληθεί με το 99% για να θυμηθούμε και το, και το Occupy Wall Street την ίδια στιγμή όμως που μπορεί στην πρώτη σειρά της δεύτερη ορκομοσίας να είδαμε όλο όλο αυτό το πλήθος ε, κεφαλαίου μαζεμένο σε μία, δύο, τρεις σειρές την ίδια στιγμή στον εξωτερικό χώρο έβλεπες τροχόσπιτα ανθρώπων οι οποίοι είναι άστεγοι και μένουν σε τροχόσπιτο να έχουν πάει να ζητοκραυγάσουν το νέο πρόεδρο. Γιατί? Γιατί όλοι θεωρούν ότι το μάγκα, το Make America Great Again, το σύνθημα το οποίο είχε βγάλει πρώτος ο Ρίγκαν στην πρώτη περίοδο ε, διακυβέρνησης, αυτό ήταν το δικό του προεκλογικό σύνθημα ε, και το πήρε ο Τραμπ μαζί με άλλα πράγματα. Ε, σε αυτή την κατάσταση λοιπόν, Βλέπει ότι όλοι έχουν ένα κοινό αίτημα. Ποιο, το να κάνουμε ξανά την, την, την Αμερική μεγάλη. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει ότι, ωραία, να ανοίξουμε εκ νέου το Αλκατράζ, που κυκλοφόρησε πρόσφατα, η, η νέα τάση, ε, ή να πάρουμε πίσω τι δουλειέ μα. Δουλειέ τι οποίε ποιο μα τι στέρισε, οι προηγούμενε κυβερνήσει. Και η τωρινή υπόσχεται ότι θα τι δώσει. Όταν δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα, ταυτόχρονα βλέπει ότι τα ποσοστά δημοτικότητας του Τραμπ είναι τα χαμηλότερα που έχουν υπάρξει ποτέ στην ιστορία πρόεδρου. Έχει χαμηλότερα μέχρι και από τον Επομένως, το πρώτο σκέλος έχει να κάνει με αυτό για μένα. Έχει να κάνει με το, με το εργασιακό περιβάλλον και την οικονομική επισφάλεια που νιώθεις. Ε, το δεύτερο είναι πιο σοβαρό και θέλει μεγαλύτερη ανάλυση το οποίο έχει να κάνει με το ότι έχεις έναν τοξικό δικοματικό γάμο ανάμεσα στην παλιά σχολή των σκληροπυρηνικών νεοσυντηρητικών και στη δημοκρατική μερίδα των ανθρωπιστών υπεριαλιστών. Αυτός ο γάμος λοιπόν είναι δύσκολο να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί και αυτό τον όρο τον οποίο είχαμε χρησιμοποιήσει παλιότερα ως στρατιωτικό-βιομηχανικό σύμπλεγμα, ως πόλεμος αλφα-έψιλον, πλέον νομίζω ότι δεν μας αρκεί. Αυτό που μας αρκεί είναι ο όρος τον οποίο είχε βγάλει ένας ε, πρώην αναλυτής της CIA είναι ακτιβιστής, έτσι, ο Ray Μαγκάβερν, ο οποίος χρησιμοποίησε τον όρο MISIMAT, δηλαδή στρατιωτικό-βιομηχανικό σύμπλεγμα, σύν πολιτικούς υπηρεσίες πληροφοριών, Μίντια, πανεπιστήμια, δεξαμένες σκέψεις. Οπότε έτσι έχουμε όλη τη φούσκα. Όταν σε όλη αυτή τη φούσκα δεν παρατηρήσει κάποια διαφορά του ενός από τον άλλον, δεν παρατηρήσει κάποια διαφορά από το Δημοκρατικό Κόμμα με την πολιτική που ασκούν οι ρεπουμπλικάνοι, τότε θα στραφείς στον original λαϊκισμό, στον original Άνθρωπο ο σου λέει ότι ξέρει κάτι, θα κλείσουμε τα σύνορα για να μην φέρουμε περισσότερους μετανάστες, και ας είσαι εσύ μετανάστες, αυτό είναι το οξύμορο, οι οποίοι θα σου πάρουν τη δουλειά. Σε αυτό του, σε αυτό του χτυπάει. Και την ίδια στιγμή δεν έχει αυξήσει ούτε τα όρια του φράχτη, τα ίδια που έχει σαν είναι, δεν έχει κάνει περισσότερες απελάσεις ούτε από τον Ομπάμα, ούτε από τον... Ε, ούτε από τον Biden, ούτε από αυτέ που υπόσχονταν ότι θα έκανε η Χάρι, ούτε από αυτέ που υπόσχονταν ότι θα έκανε η Κλίντον. Επομένω, δεν υπάρχει κάποια αισθητή διαφορά στη ζωή του πέρα από τη χειροτέρευσή τη. Γιατί προφανώ ο πληθωρισμό με ό,τι έχει, έχει συμβεί τώρα έχει πάει στο Θεό, ε, αλλά εξακολουθεί να ανταποκρίνεται σε αυτό, ότι για μένα τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Για εσά, ποιο ξέρει. Ναι. Αυτό που λε. Ε... Όχι απλώ έχει βάση, αλλά εξηγεί ας πούμε, και το, το, την αντίδραση ας πούμε, που υπάρχει από αυτά τα στρώματα και ήταν, μπορώ να σου πω, ότι βγήκε και ένα ας πούμε, προπαγανδιστικό σποτ από πλευρά ε, Ρεπουμπλικάνων σχετικά με, με τι κατηγορίε που δέχεται από τα μεγάλα μίντια. Γιατί έχουμε και αυτό το θέμα. Ποια μίντια στηρίζουν ποιον και για ποιο λόγο. Ε, όπου λέγανε ότι γιατί κατηγορείται, ξέρω εγώ, τον πρόεδρο ότι κάνει αυτό, ότι θα διώξει κόσμο κτλ. Για να δούμε τι έκανε ο Κλίντον Ομπάμα και προηγούμενοι και όταν βλέπεις πραγματικές ομιλίες τους πάνω στο θέμα, και την κλήτων έχουν πάνω στο θέμα το συγκεκριμένο βλέπεις ότι οι τύποι τα λέγαν τα ίδια και χειρότερα, αλλά παρουσιαζόντουσαν παρουσιαζόν, από τα μίντια ως εντάξει. δεν τρέχει τίποτα, αυτοί δεν είναι δάτσιστες αυτοί δεν είναι κατά το μεταναστών, ας πούμε οπότε εδώ πέρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια προσέγγιση η οποία είναι σαφέστατα μεροληπτική απ' την άλλη όμως έτσι. Ε, εγώ θέλω να πω εδώ ότι αυτά τα τελευταία χρόνια που οδήγησαν ας πούμε, στην, τέτοιο, ε, στην εκλογή Τραμπ είναι στην πραγματικότητα αποτέλεσμα μιας διαδικασία σεφ που ξεκινήσε πολύ πιο πριν και έχει να κάνει ας πούμε, με την απληστία και την αλαζονία η οποία υπήρξε στις ελίτ μετά την κυριαρχία τους, μετά την ηγεμονία ας πούμε, αυτή που είπα, ειδικά μετά το τέλος του τη, μετά την κατάρρευση της Βευτικής Ένωσης. Πιο πριν ο νεοφιλελευθερισμός έχει εμφανιστεί πιο πριν, εδώ έχουμε και άνθρωπο που μπορεί να μας τα πει και, και πολύ καλύτερα, έχει ε, εμφανιστεί πολύ πιο πριν και αυτός ήταν μια απάντηση από τις ελίτ στην κρίση και μάλιστα σπάσαν το περίφημο κοινωνικό συμβόλαιο που υπήρχε έτσι, με τι κινησιανέ πολιτικέ που εφαρμόζονταν μέχρι τότε, και ήταν αποτέλεσμα ας πούμε, της, ε, του πολέμου. Έτσι, λοιπόν, ε, οπότε, όλο αυτό το πράγμα. Ξεκίνησαν λοιπόν, υπήρχαν οι βάσει από πριν. Έχει εμφανιστεί ο νέο φιλελευθερισμό. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα έχει γίνει πανίσχυρο. Ο καζίνο-καπιταλισμό ε, είχε αρχίσει να θριαμβεύει. Η Μεγάλη Βρετανία ε, βγήκε, ε, εφάρμοσε αυτέ τι πολιτικέ. Όσοι τέλο πάντων έχουν δει ντοκιμαντέρ, όσοι έχουν ψάξει, έχουν ασχοληθεί καθόλου με το περίφημο κίνημα των ανθρακορίχων και τι άγριε συγκρούσει που είχαν συμβεί τότε τη Θάτσερ με τον Ιλ Κίνοκ τότε των εργατικών. Ε, πολύ σκληρέ συγκρούσει, τα οποία προσέξτε, δεν τα ιδιωτικοποίησε, τα έκλεισε. Τα έκλεισε. Προσέξτε το αυτό. Τι έγινε στι ΗΠΑ μετά, κλείσαν τα εργοστάσια. Τα εργοστάσια κλείσανε. Στην Αγγλία τα κλείσανε. Ο κόσμο αυτό έμεινε ξαφνικά άνεργο, χωρί δουλειά. Ολόκληρε πόλει πήγαινε πάνω στο Νιουκάθλ, εκεί στο Σάντερλαντ κτλ. Ε, θα τα ξέρετε από τι ποδοσφαιρικέ ομάδε. Αλλά άμα τα δείτε και διαφορετικά, άμα ψάξετε λίγο, θα δείτε ότι ολόκληρε πόλει, α πούμε, με εκατοντάδε χιλιάδε κόσμο, ρημάξανε. Η φτώχεια πήγε στα ύψη. Ανεργία, στρε, κατάθλιψη, ναρκωτικά, βία. Ταινίε βγήκανε γι' αυτά μετά στη συνέχεια, για όλε αυτέ τι συνέπειε φτωχοποίηση από τι εφαρμογέ τη νεοφιλελεύθερη τη Θάτσερ. Γιατί μεταφέρθηκε η παραγωγή, γιατί πήγαν στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, γιατί πήγαν στι ε, offshore, διότι πολύ απλά θεώρησαν ότι έχουν τόσο μεγάλη ισχύ, διότι παγκοσμίω δεν υπάρχει αντίπαλο. Οπότε, τι θα κάνουμε, δεν μα ενδιαφέρει ούτε καν οι χώρε που είμαστε, δεν μα ενδιαφέρει να έχουμε εδώ κοινωνικά συμβόλαια να στηρίζουμε να μας στηρίζουν τις πολιτικές μας. Λοιπόν, πού θα κερδίσουμε περισσότερα. Πρώτον, όσον αφορά την παραγωγή στην Κίνα. Γιατί στην Κίνα. Πρώτον, γιατί άνοιξε τις πόρτες της. Μας δέχεται. Και τι μας προσφέρει η Κίνα. Μας προσφέρει. Πρώτον, πάνφθινο εργατικό δυναμικό. Τότε, άφθονο. Δεύτερον, απεργίες και άλλα πράγματα. full καταστολή. Τρίτον, ε, υποδομές. Εξαιρετικές υποδομές Logistics φοβερά, τα οποία αναπτύχθηκαν και έχουν γίνει από τα καλύτερα στον κόσμο σήμερα. Τέταρτον, εξειδικευμένο προσωπικό. Ξεκίνησε σε πολύ χαμηλότερο βαθμό στην αρχή, αλλά συνέχεια έχει γίνει από τα κορυφαία στον κόσμο, ίσω το κορυφαίο στον κόσμο. Έχει σημασία τώρα να βάζει 10.000 διδακτορικά να δουλεύουν για ένα θέμα που θέλει εσύ. Α πούμε, θέλει να μου, μου βρει πόσα... έναν επεξεργαστή, ο οποίο θα φτάσει ε, να είναι ο ίδιο με τον επεξεργαστή, ξέρω εγώ, που έχουν φτιάξει οι δυτικοί. Με ενδιαφέρει να το κάνεις αυτό, θα κάνω focus εκεί. Δουλέψτε όλοι. Ένα παράδειγμα φέρω, έτσι, και σε πόσα άλλα πράγματα. Ε, επίσης υπήρχε και το άλλο, ότι σιγά-σιγά ε, ε, δημιουργήθηκε και μια τεράστια αγορά εκεί. Όλα αυτά τα πράγματα, ε, όπως καταλαβαίνουμε, ήταν όχι απλώ εφόρο έδαφος για να αναπτυχθεί και να μεταφερθεί αυτή η παραγωγή, αλλά στην πραγματικότητα ήταν πόλος έλξη. Πάμε όλοι στην Κίνα. Και αυτά μπορούμε να τα δούμε και στις, σε, σε διάφορα δημοσιεύματα που υπήρχαν τότε. Μια λατρεία για τον ασιατικό τρόπο γενικότερα. Ε, Επίση, επειδή κάποιοι αντιλήφθηκαν ότι δεν πρέπει να συγκεντρωθούν όλα στην Κίνα και ότι υπάρχουν και άλλοι ε, χρήσιμοι, ε, ε, ε, α πούμε, χώρε χρήσιμε που μπορούν να αναλάβουν ένα μέρο τη παραγωγή, πήγαν και σε άλλε χώρε. Παραδείγματο χάρη πήγαν στο Βιετνάμ. Πόσα παπούτσια έχετε δει, αθλητικά είδη κτλ. στο Βιετνάμ. Προσέξτε όμω, ε, γιατί. Ήδη μιλάμε. Άλλοι πήγανε στη Μαλαισία. Άλλοι πήγαν στην Ινδονησία. Άλλοι πήγαν στην Καμπότζη. Λοιπόν, όλες αυτές οι χώρες, τι οποίες άμα τι δείτε και προσέξτε λίγο τους δασμούς που βάλε ο Τραμπ, θα δείτε ότι είναι πρώτες στη λίστα, είναι ότι η Ανατολική Ασία. Προσέξτε το αυτό, έχει τη σημασία του. Λοιπόν, θα το ονόμαζα εγώ του Λέξτον, που είμαι και λίγο πιο πολίτη γεωπολιτικού, ε, ο ο ζωτικός χώρος της Κίνας πάει να γίνει, αν δεν έχει γίνει η Νοτιοανατολική Ασία. Λοιπόν, ε, οπότε μοιράστηκε ουσιαστικά η παραγωγή σε αυτά τα μέρη, έφυγε από τη Δύση. Στη Δύση τι κάνανε; θα πούνε καλά και όλο αυτό το χρήμα που υπήρξε. Ε, το χρήμα αυτό προέρχεται από τις φούσκες. Ποιες είναι φούσκε. Όλοι στο καζίνο που ονομάζεται χρηματιστήριο αξιών, ομόλογα, futures, commodities, ε, τόσο πάνω. Να μην κάνω τώρα ολόκληρη ανάλυση σε αυτό. Βασικά είδη της καθημερινότητάς μας που εξαρτά τη ζωή μας, τροφή, νερό, πρώτες ύλες βασικές, για το, ενέργεια, μεταφορές. Όλα αυτά περάσανε, τα κοινά αγαθά, τα κοινωνικά αγαθά που λέμε, περάσανε σε εταιρείες μέσω του μετασχηματισμού ή των μεταρρυθμίσεων που επέβαιναν εννοφιλελεύθεροι, και οι οποίε εταιρείε ελέγχουν πλέον βασικού τομεί τη κοινωνική αναπαραγωγή, δηλαδή τη καθημερινότητά μα, μετά λένε γιατί δεν κάνει παιδιά. Έλα σε ένα πλήρω νίκη τόσο και να έχει ένα κόστο ζωή τόσο υψηλό και έλα μετά να κάνει. Λοιπόν, και μετά συνέχεια, αφού ελέγχουν όλο αυτό το κομμάτι, ε, αυτό το παίξανε και στο χρηματιστήριο. Σου λέει Έχω αυτή το asset, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί μια κοινωνία δεν μπορεί να αγριζήσει αυτό, θα το παίξω και στο χρηματιστήριο. Το χρηματιστήριο, επειδή ε, λειτουργεί με έναν τρόπο ο οποίος είναι τόσο σημαντικός στις δυτικές κοινωνίες πλέον που δεν έχουν την παραγωγή, πρέπει οπωσδήποτε, όπως και το τραπεζικό σύστημα, το χρηματοπιστωτικό γενικά, πρέπει να ενισχύεται οπωσδήποτε. Ακόμα και με κρατική παρέμβαση. Ακόμα και αν αυτό είναι εις βάρος, το εις συντριπτικής των πολιτών. Δηλαδή, το περί... εκφράζεται αυτό με μια φράση την περίφημη «too, big, too fail". Λοιπόν, αυτό πρέπει να το καταλάβουμε γιατί υπόθηκε από αυτές, έτσι, από αυτά τα κράτη, υπόθηκε από τις πολιτικές ελίτ αυτών των κρατών. Όταν λοιπόν αυτά σου δίνε τεράστιο χρήμα σε μεγαλύτερο, και μεγαλύτερο ποσοστό κέρδος από ό,τι σου δίνουν τα άλλα, σου λέει άλλος, εδώ το έχουμε, βρήκαμε το, το λευτόδέτρο, βρήκαμε. Άμα χρειαστεί, θα παίρνουν, ας πούμε, παίρνει άλλος δάνειο, αντί να το δρίξεις στην παραγωγή, Πήγαινε να αγοράσει αγορεμόλογα και συμμετοχέ. Θα σου δώσουν μια απόδοση Α, ενώ το άλλο θα σου δώσει πολύ μικρότερη απόδοση. Πού να κάθεσαι τώρα να τρέχει από εδώ, να φτιάχνει, να κάνει να δείξει. Εκτό από τομή που έχουν να κάνουν με την υψηλή τεχνολογία, στην οποία όμω και εκεί, χαρακτηριστική περίπτωση είναι η Apple, έτσι, και εκεί βασίστηκε πάλι πάνω στην Κίνα. Δηλαδή, iPhone χωρί Κίνα συγνώμη, αλλά λίγο δύσκολο θα είχε 7-8 χιλιάρικα και 10 χιλιάρικα. Ε, δεν θα ήταν αυτό που ήταν σήμερα. Ε, υπήρχε εντάξει, καλό, αλλά 5 χιλιάρικα, 7 χιλιάρικα, 8 λίγο ζόρικο, έτσι να το πάρει κάποιο. Θα το είχα μόνο κάτι τύπη και τύπη, ξέρει τώρα. Asset εντελώ. Λοιπόν, ε, αυτά για να μην το πιάσω εγώ τώρα την κουβέντα Απλώ θα καταθέτω αυτό και είναι και άλλα. Είναι εσωτερικοί ανταγωνισμοί που υπήρξαν. Είναι α πούμε το γεγονό για να μην το πιάσω έτσι ε, επεμβάσεις σε χώρες όπως ας πούμε το Ιράκ η Λιβύη το Αφγανιστάν και και και ε, οι οποίες είχαν συνέπειες για τους κατοίκους αυτής της περιοχής τραγικές και όχι μόνο ε, τώρα να μην τα βάλω όλα στο τραπέζι ε, τα θέτω αυτά και θα συνεχίσουμε ακριβώς στη συνέχεια τα θέτω συζήτηση για σχόλιο και τα λοιπά και αμένε και να προσθέσεις κάτι να προσθέσετε δηλαδή Κοιτάς πάμε λίγο πάλι θεωρητικά για να βάλουμε ένα ένα πλαίσιο έτσι ώστε ναι. μετά να, να προχωρήσουμε λίγο, λίγο παρακάτω ο, ο Βάλερ Στάιν στην ανάλυση κοσμοσυστημάτων που έκανε ένα από τα κορυφαία μνημειώδη έργα κατά την ταπεινή μου άποψη Αναφέρεται στην κοσμοοικονομία ως όρο για τον μεγάλο αξονικό καταμερισμό τη εργασία με πολλαπλά πολιτικά κέντρα και κουλτούρε. Αυτό είναι μια διακριτή έννοια από το παγκόσμιο σύστημα που υποστηρίζει ότι υπήρξε μονάχα ένα σύστημα στην ιστορία του κόσμου και από την παγκόσμια οικονομία μια έννοια που χρησιμοποιούν κατά κόρον οι οικονομολόγοι προκειμένου να περιγράψουν εμπορικέ σχέσει, διακρατικέ κλπ. Ε, η κοσμοκρατορία τώρα είναι μια μεγάλη γραφειοκρατική δομή, η οποία έχει ένα ενιαίο πολιτικό κέντρο, αξονικό καταμερισμό της εργασίας, αλλά ενέχει πολλαπλές κουλτούρες στο εσωτερικό της. Τι σημαίνει τώρα αυτό ιστορικά, ότι πίσω στη δεκαετία του 60, στα τέλη της δεκαετίας πιο συγκεκριμένα, το Διεθνές Καθεστώς ρύθμιση των Οικονομικών Σχέσεων που επινοήθηκε στον Bretton Woods το 1944, υπέκυψε στις δομικές αντιφάσεις και στις πιέσεις που ανέκυψαν. Αναδύονται υπεράκτιες αγορές ευρωδολαρίων ως αποτέλεσμα ενός ρυθμιστικού κενού που επιτρέπει στι αμερικανικές τράπεζες να διατηρούν καταθέσεις σε δολάρια σε υπερπόντιες δικαιοδοσίες κυρίως στο city του Λονδίνου το οποίο οδηγεί σε μια επανάληψη και επέκταση διασυνοριακών ροών κεφαλαίων. Οι ευρωαγορέ λοιπόν παρέχουν επενδυτέ. Την περιστρεφόμενη πόρτα εξόδου των τραπεζών της Wall Street οι οποίες απέφυγαν τους αυστηρούς εσωτερικούς χρηματοπιστωτικούς κανονισμούς και σταδιακά υπονόμευσαν εσωτερικά το καθεστώ του Μπρέτον Γκουτς. Οι πιέσει στα αποθέματα ράβδων των ΗΠΑ εξωθούν την κυβέρνηση Νίξων να εξαγγείλει τη νέα οικονομική πολιτική. Τι είναι τώρα η νέα οικονομική πολιτική? Στο εσωτερικό πεδίο περιλαμβάνει την επιβολή ενός διοικητικού ελεγκτικού μηχανισμού επί των εργασιακών αμοιβών και των επίπεδων τιμολόγησης. Σε διεθνές επίπεδο σηματοδοτεί την εφαρμογή προσωρινού επιπρόσθετου δασμού 10% σε δασμολογητές εισαγωγές αγαθών από χώρες που διατηρούν το καθεστώς ευνοούμενου έθνος, περιορίζει τις αμερικανικές δαπάνες για εξωτερική βοήθεια κατά 10% και αναστέλλει τη μετατρεψιμότητα του δολαρίου σε χρυσό ή σε οποιοδήποτε άλλο αποθεματικό στοιχείο. Άρα λοιπόν, αυτό μας θυμίζει κάτι. Υπάρχει κάτι το οποίο ασχολείται με δασμούς, με περικοπές τον ΝΑΤΟ, με φυγή από το ΝΑΤΟ, με αναζήτηση νέων ροών κεφαλαίου. Κάτι πρόσφατο μένα μου θυμίζει πολύ πρόσφατα που ανακοινώθηκε από ασυκτόν πλευρά. Άρα λοιπόν, όταν καταραίει το σύστημα του Μπρέτον Γουτζ... μέσα από το Νίξον Σοκ... το δολάριο υποτιμάται. Και υποτιμήθηκε και δεύτερη φορά. Και αυτό συμβαίνει το 1973. Μία χρονιά κατά την οποία ξεσπάει η πρώτη πετρελαϊκή κρίση... η οποία έχει σαν αφετηρία το τριγωνο Ιράν-Ιράκ-Αυγανιστάν. Το 1979 υπάρχει η δεύτερη πετρελαϊκή κρίση. Και κάπου εκεί πέρα, στα τέλη του 1979, βγαίνει, στις, βγαίνει ε, πρωθυπουργός, λέγεται πρωθυπουργός στο, στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Μαργαριτ Θάτσερ. Έχει προηγηθεί το 1973 από Ινωσέτ. Ακόμα πιο πίσω, το 65 στην Ινδονησία, εφαρμόζεται μια πρώτη ε, εκδοχή του δόγματος του ΣΟΚ στη δικτατορία της Ινδονησίας. Υπάρχει στη, στην Τουρκία το καθεστώς του Εβρεν, το οποίο και αυτό εφαρμόζει μία συγκεκριμένη ε, εκδοχή, στη χούντα τη Βραζιλίας ή στη χούντα τη Ουρουκουάης. Επίσης βλέπουμε σιγά-σιγά να διαμορφώνεται ένα μάντρα, το οποίο τη λέει ιδιωτικοποιήσει, περικοπές, ε, μία κοινωνική ε, σφαγή σε πολλά σημεία, εργατικά δικαιώματα και ούτω καθεξής, και αυτό συνοπτικά είναι η δεκαετία του 60 και η δεκαετία του 70. Τη δεκαετία του 80 όμως, τα πράγματα σταδιακά ξεκινάνε να διαμορφώνονται με έναν άλλο τρόπο. Γιατί σιγά σιγά έχουμε τη χρηματιστικοποίηση. Έχουμε άμεσες επενδύσεις κεφαλαίου και επενδύσεις χαρτοφυλακίου, που έχουν αυξητικές τάσει σε όλη την έκταση της καπιταλιστικής κοσμοοικονομίας. Ταυτόχρονα, αναβαθμίζεται ο ρόλο των αγορών αφού πλέον είναι σημαντικά εργαλεία προκειμένου να συντονιστεί η δεκαετία του 90. Η απορρίθμιση επιτρέπει σε ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα να καταστεί το κύριο κέντρο αναδιανεμητικής δραστηριότητας μέσω της κερδοσκοπίας, μέσω περιστρεφόμενων πορτών, κεφαλαίου, τραπεζών και πολιτικών. Αυτό που τώρα δεν έχει να κάνει με το περίφημα «trickle down». Το οποίο είναι, δηλαδή, μια θεωρία που λέει ότι άμα πάρουν οι Ζάμπλου τη λεφτά, επειδή δεν τα επενδύσουν, θα τα ρίξουν στην πραγματική οικονομία, ε, κάτι θα πάρει κι εσύ, κάτι θα παίζει κάτω από το τραπέζι. Το λέω λίγο λαϊκίστικά κτλ. για να γίνεται κατανοητό από όλου, αλλά ναι, όχι, έτσι είναι. Λαϊκιστικό δεν με νοιάζει πώ θα χαρακτηριστεί. Αυτό είναι. Και αυτό το περίφημο trickle down είναι και αυτό που ανέφερε ο Καμάνο πριν, που είπε ότι θα αφήσω ελεύθερο το 1%. Ξέρω εγώ, του πληθυσμού, δηλαδή δεν θα του βάλω καθόλου φόρου, θα του μειώσω εντελώ. Το περίφημο trickle down. Αφήστε τους πλουσιούς να μην τίποτα και όλο και καταπάρουμε. Όλου ωφελεί η ανάπτυξη του χρηματιστηρίου και της οικονομίας Με αυτόν τον τρόπο. Λένε, Το θέμα είναι ότι από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 και μετά έχουμε το νέο περιφερισμό το οποίο αποτελεί ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα της οικονομίας και ασκεί μεγάλη επίδραση στη, στη διαμόρφωσή της. Έχουμε τη δημιουργία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, έχουμε κρίσεις χρέους σε μεμονωμένα κράτη, ένα φαινόμενο το οποίο γίνεται κοινό τις του 80 και του, και του 90, ε, οι οποίες συνορχιστρώνονται, κατευθύνονται και ελέγχονται από ένα σύμπλεγμα του Αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών της Wall Street και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Είναι αυτό το οποίο αποκάλεσε ο Stiglitz ε, την περίφημη συνένεση της Σουάσινγκτον. Ε, της Επομένως, βλέπουμε σιγά σιγά να διαμορφώνεται ένας κύκλος. Ένας κύκλος αυξητικής τάσης και αντίστοιχα ένας κύκλος μειωτικής τάσης. Μία φάση α και μία φάση β. Ε, Ανόδου-καθόδου. Κρίση, και συσσόρευσης κεφαλαίου. Αν λοιπόν μία φάση καθορίζεται από τη συνένεση της Ουάσιγκτον σημαντοδοτεί με αυτόν τον τρόπο και το τέλος της ιστορίας. Τελειώνει ο ψυχρός πόλεμος. Τελειώνει η ιστορία. Βρισκόμαστε πίσω στο 1990. Τι έγινε ρε Σιφάνη, στο... στο 1990. Σε ποια κατάσταση βρέθηκε το παγκόσμιο κεφάλαιο. Σε ποια κατάσταση βρέθηκε η Ευρώπη ως νικήτρια και αυτή του ψυχρού πολέμου. The wind of change. <laughs> <laughs> <laughs> Πολύ καλά το <laughs> λες. <laughs> ε, Καταρχάς, μην ξεχνάμε ότι το 1990 ξεκίνησε η δεκαετία της καταστροφής για τη Ρωσία και για όλες τις χώρες του Ανατολικού Μπλοκ. Έγινε κυριολεκτικά μια ηλεηλασία στις χώρες αυτές. Το επίπεδο της ζωής των ανθρώπων αυτών και πήγε στα τάρταρα όσοι θυμούνται αυτές τις περίοδους ή άμα έχουν ακούσει ή να όσοι... δούνε λίγο και το τραύμα ζών mm. αν ναι. ενδιαφέρει ναι το τραύμα είναι πολύ καλό πάλι τοποθετήστε το ντοκιμαντέρ <laughs> εκεί που πρέπει λοιπόν ε, να πούμε τότε λοιπόν ότι ε, το αντίπαλο ή για άλλους είναι το υποτιθέμενο δεν με ενδιαφέρει Κατέρευσε μια άλλη πρόταση και έμεινε στην πραγματικότητα μία, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει στο εσωτερικό του όπω είπε και ο Μάνος, να αλλάζει. Δηλαδή δεν έχει συγκίνηση οι νέε πολιτικέ, έχει αρχίσει η επίθεση στη συνένεση που υπήρχε με τα πολεμικά. Δηλαδή, υπήρχε, να το πω έτσι απλά, έγινε ο πόλεμο, πέθανε τόσο κόσμο, σου λέει: Κοιτάξτε, παιδιά, πρέπει να ξαναφτιάξουμε τι χώρε μα, να φτιάξουμε ένα καλύτερο κόσμο. Ας πούμε. Αυτό ήταν το ιδεολόγημα που φτιάξανε και ήταν και η θέληση έτσι, εκατομμύριων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο λοιπόν οπότε σου λέει θα δώσουμε το χρειαζόμαστε θέλουμε και το κόσμο μπροστά ο τρόπος παραγωγής ήταν τέτοιος που μπορούσε κάνανε η συνέχεια μετά σου λέει όπα θα το γυρίσουμε εδώ δεν αρχίζει να μας δίνει πολλά οπότε κάνουμε αυτή τη μεταρρύθμιση που μόλις πέρασε θέλετε να το πείτε αντιμεταρρύθμιση θέλετε να το πείτε αντεπανάσταση θέλετε να το πείτε θέλετε, νεοφιλελεύθερη μεταρρύθμιση. Αυτή είναι. Αυτό το πράγμα που έγινε τότε ε, και η κατάρρευση της αντίπαλης πρόταση, τη πιο ισχυρή, α υπήρχε να το πω έτσι, ε, ε, και οι, οι εικόνες αυτή τη καταστροφή, οι εικόνε απελπισίας, οι μάζε ανθρώπων που ερχόντουσαν, μάζες κυριολεκτικά το λέω μάζες, το λέω υποτιμητικά, που πηγαίναν, α πούμε, στι χώρε τη για να δουλέψουν για ένα κομμάτι ψωμί, όπω έρχονται, α πούμε, σήμερα από άλλε χώρε. Ε, αυτό δημιούργησε και μια πολύ άσχημη αίσθηση στον κόσμο για το ότι υπήρχε και κοιτάξτε πώ καταλήξαν αυτοί κτλ. Οπότε δημιουργήθηκε η αίσθηση ότι αυτό το σύστημα έχουμε. Αυτό είναι που κέρδισε. Κοιτάξτε τι πάθαν οι άλλοι που ακολούθησαν τα άλλα. Σπρώχτηκε και από τα Media Full. Τεράστιε επιχειρήσει προπαγάνδα γίνανε πάνω σε αυτό. Και, οπότε δημιουργήθηκε η αίσθηση ότι ναι, αυτό είναι το καλύτερο σύστημα που μπορούμε να έχουμε. Και αυτό. Ε, οδήγησε στη σκέψη ενός ανθρώπου, του Φουγκουγιάμα, ο οποίος είπε «Παιδιά, το τέλος τη ιστορίας». Θέλοντας να πει ότι ζούμε, ζούμε αυτό που κάποιοι άλλοι έχουν πει το αιώνιο τώρα, δεν υπάρχει αύριο, αυτό είναι το αύριο, το αιώνιο τώρα, το τεράστιο τώρα, το μόνιμο παρόν και ότι αυτό είναι το καλύτερο δυνατό σύστημα που μπορούμε να έχουμε. Λοιπόν, ε, φυσικά τα πράγματα δεν χρειάζεται να συζητήσω και να εξηγήσω τι, ε, πόσο εξελίχθηκαν συνέχεια. Αυτό την ίδια στιγμή δημιούργησε και μια λαζονία και άνοιξε και την όρεξη ακόμα περισσότερο σε αντιφάγια ελίτ. Δηλαδή, πώ ήταν γεωπολιτικά, θέλετε να το πούμε, θέλετε να το πούμε πολιτικά, θέλετε να το πούμε οικονομικά. Ποιε περιοχέ ελέγχανε το Ε, τώρα θα πάμε εμεί. Πάμε. Όσοι δεν συμβαστούν, πόλεμο. Στρατητικέ επενβάσει. Και αφού δεν μπορούμε να το κάνουμε στα ίσια, πρέπει να βρούμε κάτι άλλο. Τι είναι αυτό το άλλο. Ε, έχει ονόματα. Κρύβουν πυρηνικά. Ένα όπλα μαζική καταστροφής γενικά, χημικά και μετά στη συνέχεια η Ισλαμική τρομοκρατία. Ωραία έρθε και έδωσε και ένα άλλο γεγονό που δεν θέλω τώρα να το σχολιάσω, γιατί θα μας πούνε και συνομοσιολόγους. Αλλά δεν κάνει. Mm. Λοιπόν, ε, όμως αυτό που θέλω να πω είναι ότι χρησιμοποιήθηκαν όλοι αυτοί οι τρόποι για να γίνονται πανεβάσεις προκειμένου να αλλάξουν του συσχετισμούς και να πάρουν είτε τι πρώτε ύλε, είτε να βάλουν καθεστώτα που θέλουν, να ανοίξουν αγορέ, να σπάσουν γενικά αυτόν τον εσωτερικό κόσμο και να φτάσουν σε σημείο να μην επιτρέψουν ξανά την άνοδο χωρών, όπω παραδείγματο χάρη η Ρωσία. Την Κίνα την ίδια την είχαν υποτιμήσει τόσο πολύ, που θεωρούσαν ότι δεν πρόκειται ποτέ, επειδή την ελέγχουμε εμεί, θεωρούσαν ότι δεν πρόκειται ποτέ να ανέβει και να μα ανταγωνιστεί. Υπήρχε τέτοια λαζονία, υπήρχε τέτοια τυφλότητα αυτό. αυτό φιλ, μπορούμε να το δούμε σε κείμενα ε, που είχαν γραφτεί στην εποχή, σε αναλύσεις που υπήρχαν εκτιμήσεις που κάνανε. Όταν αρχίσαν να αλλάζουν οι εκτιμήσεις βλέποντας ότι τα πράγματα αλλάζουν τότε αρχίσαν σιγά σιγά, σιγά να αλλάζουν και αυτοί. Στην αρχή ήταν επιφυλακτική, μετά σου λέει όπα, εδώ τι έχουμε. Μας δείχνουν άλλα τα στοιχεία. Αλλά εν τούτης, εκείνη την περίοδο πρέπει να καταλάβουμε ότι ε, υπήρξε η αίσθηση της Τη παγκόσμια. Να θυμηθούμε πολέμου τη εποχή. Η Γκοσλαβία μετά. Τι έγινε. Τι έγινε η Γκοσλαβία. Τα εργοστάσια τη Ζάσταβα, τα οποία δούλευε τόσο κόσμο εκεί, ε, τα πήραν και τα κρατήσαν άλλοι ή τα κλείσαν. Mm. Τα κλείσανε. Mm. Δεν θέλαν ανταγωνιστέ. Σου λέει μόνο εμείς θα έχουμε εδώ πέρα. Του ενδιαφέρει ο κόσμο. Θα γίνει. Θα αλλάξει κιόλα. Θα γίνει κι εσύ με τουρισμό. Κροατία. Τι θέλει τώρα. Θα ασχοληθεί με τον τουρισμό, είναι καλά, άστα τώρα και τα λοιπά. Ποιοι, φαίνω ένα παράδειγμα τώρα. έτσι. Λοιπόν, άλλο θα γίνει τοπικό χρηματοπιστωτικό κέντρο, ξέρω εγώ. Άλλο θα γίνει ενεργειακό κέντρο. Άλλο δεν ξέρω, εγώ, θα γίνει υψηλή τεχνολογία. Φάτε. Άλλο τοπικό offshore. Ε... Τοπικό offshore, ό,τι θέλει. Έχει και τέτοια. Έχεις εδώ και την Κύπρο. Έχει και τέλο πάντων και διάφορε. Λοιπόν, ε... Στη συνέχεια, άλλο πόλεμο. Μέση Ανατολή. Να τα θυμηθούμε αυτά εύκολα. Δεν είναι, δεν νομίζω ότι είναι δύσκολο γι' αυτό. Δεν θα συζητήσω δε για τη δράση του Ισραήλ κάτω. Έτσι που ξεκίνησες και την κουβέντα γι' αυτό, θα τη συζητήσω. Λοιπόν, παρά τις προσπάθειες που γίνανε τότε για να βρεθεί μια λύση και τα λοιπά, αυτές την άκθα στον αέρα. Από τότε που την άκθα στον αέρα δεν έχει αλλάξει η κατάσταση, θα λέγω ότι έχει γίνει και χειρότερη. Λοιπόν, στους παράγοντες λοιπόν που ανέφερε και ο Μάνος πριν, και ανέφερα και εγώ. Προσθέτουμε λοιπόν και τις στρατιωτικές επεμβάσει και την αίσθηση αλαζονίας και αυτό την αίσθηση που δημιουργήθηκε την παγκόσμια ότι αυτό είναι το καλύτερο σύστημα. Και τι έγινε λοιπόν στη συνέχεια. Σου λέει πάμε, δεν υπάρχει εμπόδιο, δεν υπάρχει κανένας να μας σταματήσει αυτή τη στιγμή. Προχωράμε να χτίσουμε αυτό που είχαμε εμεί στο μυαλό μας. Και αυτό εκφράστηκε με διάφορες, ας πούμε, όπως είπες εσύ ανέφερες πριν, με διάφορους οργανισμούς, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, η G7, η G20 μετά στη συνέχεια, που φτιάχτηκαν διάφοροι άλλοι παγκόσμιοι οργανισμοί, οι οποίοι φτιάχτηκαν προκειμένου να ρυθμίσουν σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά με όρους που συνέφεραν τη Δύση, Έτσι, τις ε, παγκόσμιες οικονομικές ε, σχέσεις. Και αυτό έδωσε και το πρόπλασμα σε κάποιους να πούνε και γιατί να προχωρήσουμε και σε κάποιο ίδιους παγκόσμια διακυβέρνηση. Σε κάποιους έδωσε και αυτό το, πρόγραμμα, το πρόπλασμα την ιδέα. Γιατί να μην το κάνουμε και αυτό, είπανε κάποιοι. Λοιπόν, επίσης να πούμε ότι αυτοί που ήταν τότε κυρίαρχοι ε, στη συνέχεια καθώς προχωρούσαν τα χρόνια είχαν αποφασίσει ήδη και με ποιο τρόπο θα κάνουνε τον παγκόσμιο καταμερισμό της Εργασίας και ο οποίος είχε ε, και τον παγκόσμιο καταμερισμό Ισχύος, ο οποίος χώρες που σήμερα έχουν δημιουργήσει το λεγόμενο αντίπαλο μπλοκ, ήταν είτε εκτός είτε σε πολύ, πολύ χαμηλη θέση σε αυτό τον παγκόσμιο οργανισμό, ε, συγγνώμη, καταμερισμό. Ε, αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει κατανοητό. Πώ προήλθε η σύγκρουση, γιατί φαίνεται η άλλη πλευρά, σαν να, να φαίνει και κάνα πρόταγμα οικονομικό ή κοινωνικό, ή κάτι άλλο το οποίο θεωρείται μαγικό. Όχι, δεν είναι έτσι, αλλά αυτό θα το πούμε πιο μετά. Πάντως, εγώ δηλαδή σε αυτό που ανέφερε ο Μάνο, δηλαδή στην εμφάνιση του νεφελαιλευθερισμού, η οποία ξεκίνησε πολύπαινο όπω είπαμε από τη δεκαετία του 60 και του 70, στη συνέχεια η κατάρρευση το γεωπολιτικό τη Σοβιετική Ένωση και όλου του Ανατολικού μπλοκ. Υπάρχει και το άνοιγμα της Κίνας. Πρέπει να δούμε και στην Κίνα τι έγινε. Έγινε το 1970 με την προσέγγιση που έκανε πάλι ο Νίξον στην Κίνα. Ε, επίσης στο εσωτερικό της Κίνας υπήρχαν πολύ μεγάλες συγκρούσεις για το τι δρόμο θα ε, ε, ε, ε, ακολουθήσει η χώρα αυτή. Τελικά επικράτησε ο Ντένξια ο ο οποίος είπε υιοθετούμε πάρα πολλά στοιχεία από τον καπιταλισμό Στέλνουμε κόσμο εκεί πέρα να εκπαιδευτεί, να μάθουν πώς δουλεύουν εταιρείε στο management τη τεχνολογίες, του στα πάντα, στρατιές ανθρώπων κινέζων, ανδρώπων και γυναικών στελ, ε, στελνόντουσαν στα δυτικά πανεπιστήμια. Την ίδια στιγμή ε, τεράστες επενδύσεις στις υποδομές, τεράστιε επενδύσεις, θυμάστε όλε τις εικόνες με τον κόσμο πώς κοιμότανε, που έμενε, Όλη την ώρα στο εργοστάσιο που κοιμώνησαν σε κάτι κραβάτι λες και ήσουν σε στρατόπεδα ναι μεν κάποια ήταν προπαγάνδα, αλλά δηλαδή, κάποια ήταν και αλήθεια. Δεν ήταν μόνο προπαγάνδα, σε αυτό βασιστηκε. Λοιπόν, ε, και αυτό, το γεγονό επειδή κινηθήκανε αυτοί διαφορετικά, σε εμπόδισε να καταρρεύσουν και την ίδια στιγμή να μαζέψουν. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι πλέον τη παγκόσμια παραγωγή. Και όταν μαζεύει την παγκόσμια παραγωγή, ε, δεν μπορεί στο καταμερισμό που γίνεται να είσαι σήματος. Δεν μπορεί να, να είσαι ο τελευταίο. Δεν μπορεί επίση να είσαι κάποιο που δεν παίζει ρόλο και δεν σε φωνάζουν, ή ε, να είσαι απλώ ένα πιστό ακόλουθο. Όσο δε για τη Ρωσία, άμα δούμε τι έγινε στη συνέχεια, πέρα από εκείνη τη δεκαετία τη καταστροφή, κυριολεκτικά, δεν ξέρω αν είναι καλό το πούμε τώρα να κάνουμε ένα διάλειμμα. Θα κάνουμε διάλειμμα σε λίγο, ναι. αλλά πε. Στη Ρωσία που είναι. Ένας άλλος δεύτερος πυλώνας, ας πούμε, μετά την Κίνα. Ε, αυτός, αυτή η δεκαετία της ντροπή του στίγματος, όπως θέλετε πέτε, συνοδεύθηκε και από μια κυριολεκτικά λαιλασία στα άσε της χώρας. Δηλαδή βιομηχανίες, ε, πρώτες ύλες, λαιλασία απίστευτη. Ε, το, το επίπεδο ζωής, στο βιντικό επίπεδο πέσει πόσα χρονιά, δεν θυμάμαι. Σε τη ηλικία ήταν το μέσος... 60? Θυμάστε καθόλου... Πίστευτα. είχε πέσει. Έτσι. Μία ναι. χαρακτηριστική εικόνα, ναι. ε, όπου έχετε δει αυτά τα τεράστια ξενοδοχεία που υπήρχαν στη, στην Σοβιετική Ένωση στα τέλη τη δεκαετίας του, του 80, αρχές της ναι, δεκαετίας του ναι. 90 κλπ. Ναι. Ε, αυτά τα ξενοδοχεία λοιπόν αγοράστηκαν όσο κόστιζε ο ένας πολυέλαιος. Η τιμή δηλαδή έγινε ένας πολυέλαιος ίσον ένα ξενοδοχείο. Φαντάζει. Από τους... Από τους Ρώσους ολιγάρχες ε, μετά τη, την πτώση του, του καθεστώτος. Τη δεκαετία του 1990 λοιπόν έχουμε... Ε, Επι τώρα μιλάμε έτσι. Ναι. Επι ο ναι, οποίος ναι, ναι. υπέγραφε ότι, ότι ήθελε... Με ένα μπουκάλι διπλά. Αλκοούλ. Έτσι λένε οι, οι <χει> κακές γλώσσες <χει> Ότι εκμεταλλεύτηκαν το, τον αλκοολισμό του Γέλτσιμ Προκειμένου να υπογράψει οτιδήποτε Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν ήταν πρόθυμος και, και ο ίδιος <χει> εξόδησαν ε, με τους ρυθμούς ζωής και εργασίας Έναν ολόκληρο λαό να πίνει Να γίνει αλκοολικός Όχι ότι δεν έπινε αλλά δεν ήταν αλκοολικός ε, Και τους εξώθησε σε μια κατάσταση ακριβώς ότι δείτε πώς είναι οι χώρες του ανατολικού μπλοκ. Χωρίς να δείχνουν την αξιοπρέπειά τους, έδειχναν μόνο φτωχούς, μόνο ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται ασύστολα, αποκρύβοντας την ίδια στιγμή ένα σχέδιο το οποίο ξέρει καλύτερα, δεν ξέρω αν θέλει να ασχοληθούμε με αυτό, κατά πόσο η, η Νέα Ρωσία ε, μπορεί να αποτελέσει ε, έναν εταίρο στον ΝΑΤΟ όχι. Αλλά αυτό το αφήνω για, για αργότερα. Αυτό που θέλω εγώ να σταθούμε είναι ότι έχουμε αυτή τη δεκαετία που περιγράψαμε λίγο σύντομα, τη δεκαετία του 90 έχουμε τρεις μείζονες χρηματοπιστωτικές κρίσεις. Ε, έχουμε αρχικά την Ευρωπαϊκή ε, του Μηχανισμού Συναλλαγματικών Ισοτιμιών, το 92-93 Κάπου εκεί κοντά, αν θυμάμαι καλά, υπάρχει και το Μάστριχτ, υπάρχει το ευρώ υπάρχει ο σχεδιασμός κάπου εκεί νομίζω ότι θυμάμαι ότι ο θεσμό... σχεδιασμός υπάρχει θεσμοθετείται θεσμοθετείται σιγά σιγά ε, η νεοφιλελεύθερη ε, Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία δεν υπάρχει κάποια άλλη ε, εναλλακτική επίσημα πολύ σημαντική αλλαγή αυτή που σημειώνεις εδώ για την, για την Ευρώπη είναι πάρα πολύ σημαντική αλλαγή γι' αυτό πρέπει να το κρατήσουμε έτσι, μιλάμε αρχέ δεκαετία του 90, γερμανική ενωπήση. Δεν υπάρχει εμπόδιο. Πάμε τώρα να κάνουμε τι μεταρρυθμίσει που θέλουμε. Η νεοφιλελεύθερη μεταρρύθμιση τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποτέλεσμα ακριβώ και παιδί αυτή τη περίοδου. Σχέδια υπήρχαν από πριν, αλλά τώρα βρήκανε και το πάτημα να το κάνουν και την αποδοχή. Υπάρχει χρηματοπιστωτική κρίση του Μεξικού και τη Λατινική Αμερική 94-95, mm -hmm. όταν βγαίνει ο Καστανέδα και λέει ότι Πουθενά αλλού δεν σηματοδοτήθηκε τόσο έντονα το τέλος των ιδεολογίων όσο στη Λατινική Αμερική, με ό,τι αυτό επέφερε αργότερα, με την ναύτα, με ψικιώδες κυβερνήσεις οι οποίες πλέον δεν ήταν δικτατορίες αλλά δεν ήταν ακριβώς και δημοκρατίες σε κάποιες χώρες, σε κάποιες άλλες με αίμα και με εξαφανισμένους κερδίθηκε ο κοινοβουλευτισμός, με δημοψηφίσματα τα οποία δεν προδόθηκαν, αλλά με εξαγγελίες οι οποίες αργότερα πρόδωσαν ένα πολύ μεγάλο μέρο του λαού, είτε στη Χιλή, είτε στην Ουρουγουάι ή οπουδήποτε ε, αλλού στη Βραζιλία επίσης. Και τέλος, έχουμε μία ακόμα κρίση στην Ανατολική Ασία, στις τίγρεις, τα τυγράκια, στις ναι. νέες οικονομίες, σε ένα άλλο καθεστώς, το οποίο δεν ήταν αμυγός νεοφιλελεύθερο, ε, η οποία αργότερα εξαπλώνεται στη Ρωσία το 1998 και στη Βραζιλία το 1999. Επο επομένως, αυτό σημαίνει ότι έχει ε, επηρεαστεί παγκόσμια το, το οικονομικό σύστημα. Άρα λοιπόν σε μια περίοδο στην οποία η κοσμοκρατορία του νεοφιλελευθερισμού και η ηγεμονία των ΗΠΑ τέμνονται τότε συμφανεί γιατί γεννιέται μια ακόμα κρίση γιατί πάμε στο 2008 Γιατί δεν έχουμε το τέλος της ιστορίας είναι απλά Λοιπόν Θα κάνουμε ένα διαλματάκι Πάντως το ντοκιματέρ που είπε του Άνταμ Κέρτη, εντάξει είναι φοβερό από τις τελευταίες μέρες και κυρίω. Έχει και άλλο ενδιαφέρον γιατί ο ίδιο ο Κέτσου είναι. Σ αυτό... τρομερό γιατί σε αυτό. Ε, yes. Τι να σου πω, ψήγματα. Θα σου πω ανθρωπολογία ε, γενικότερα. Το κάνει αυτό. Ε, το κάνει. Αλλά τώρα από τι αφηγήσει. Ε, χτυπάει και σε άλλα σημεία. Καταρχάς σου δείχνει ένα κόσμο ο οποίος δεν είχε πάρει χαμπάρι να ακολουθήσει. Νο, πήγαιναν όλα στον αυτόματο. Μα θυμίζει αυτό κάτι. Γιατί ο Κέρτη το είπε μετά. Παιδιά, εγώ δείχνω αυτό, βαράτο Αμάρι σαμάρι, για να ακούει ο γάιδαρο. Δηλαδή, για μα το λέω. Στον αυτόματο πάμε. Πάει ο αυτόματο. Ούτε καν αυτόματος δεν υπάρχει. Λοιπόν, διάλειμμα και θα πάμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε στο στούντιο, Radio Reboot, ε, εκπομπή Παρίας, ζωντανά, μαζί με το Μάνο και το Φάνι. Ε, έχει ξεκινήσει μια πολύ ωραία κουβέντα. Ο τίτλος της εκπομπή υπενθυμίζω, είναι «Ο κόσμος στην εποχή Τραμπ». Έχουμε ξεκινήσει και έχουμε πει διάφορα πράγματα, εγκυκλοπαιδικά και εμεί, για το πώς η κατάσταση ξεκίνησε κάποιε δεκαετίες πριν... Ε, για από τότε που υπήρχαν δύο παράλληλε, δύο δρόμοι, δύο αφηγήσει, μέχρι ε, από τη γέννηση του νεοφιλελευθερισμού, και πλέον μετά, στο, πλέον στο ένα, στη μία αφηγήση, στο ένα πλάνο. Και κάπου εκεί έχουμε μείνει. Τώρα το είπα πολύ έτσι, ναι, ναι, εντάξει, γενικά. Σα ανέφερε ουσιαστικά την κρίση που υπήρξε στο δυτικό στρατόπεδο και έχουμε την εμφάνιση της Κενσιανής και τότε της Κενσιανής περιόδου, των Κενσιανών πολιτικών. Ε, δηλαδή, να το πω έτσι πιο απλά, το είπαμε και πριν να το επαναλαμβάνω, μια συνένεση που υπήρχε στις κοινωνίες. Έχεις μηνύματα εδώ, αγάπες ναι. και τέτοια φάνη. Ναι, και αγαπάμε πολύ. Ο λοιπόν, Ευχαριστούμε πολύ. Ο ευχαριστούμε πολύ. Ξέρουμε λοιπόν. ο Νικόλαος. Ναι, λοιπόν, και... να πούμε, λοιπόν εδώ, ότι... Υπήρχε μια μεταπολεμική συνένεση όπου το κράτος στη συγκεκριμένη περίπτωση πήρε πρωτοβουλία και έδινε χρήμα ε, αποτελούσε αυτός, ας πούμε, το αυτό το κυριότερο ας πούμε, με σάζοντα μαθαλήτε, για το που θα μοιραστεί το χρήμα και εφαρμοζε τις πολιτικές και μια μορφή αναδιανομή. αυτό είναι πολύ βασικό μια μορφή αναδιανομή του πλούτου λοιπόν και εμπόδιζε την ύπαρξη τόσο μεγάλων ανισοτήτων αστοπούμε το πούμε αυτό έτσι, γιατί χωράει πολύ κριτική σε αυτό εδώ πέρα και το κράτος τελικά τι είναι αλλά εντάξει τα αφήνουμε προς το παρόν περιγράφουμε τώρα το λέω και έχουμε την εμφάνιση του φιλελευθερισμού ο οποίος ξεκινάει από τις κρίσεις του κενισιανισμού και φτάνει έτσι, σε ένα επίπεδο το οποίο ουσιαστικά μετατρέπεται σε αυτοκαταστροφή της ίδιας της Δύσης και περιγράψαμε πως η Δύση αποφάσισε να μεταφέρει την παραγωγή της, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της παραγωγής της, στην Ασία και ιδιαίτερα στην Κίνα, η οποία το εκμεταλλεύτηκε και το αποδέχε με ανοιχτέ αγκάλε. Ε, πώς η κατάρρευση του Ανατολικού Μπλοκ οδήγησε σε αλαζονικές αντιλήψει για την ιστορία, σε αλαζονικές ερμηνείες της πραγματικότητας, οι οποίες εκφράστηκαν με ιδεολογήματα του τύπου τέλου τη ιστορία και με στρατιωτικέ επεμβάσει σε διάφορε χώρε του κόσμου για να αποκατασταθεί η δημοκρατία. Μην ξεχνάμε του άξονε του κακού, μην ξεχνάμε ότι δεν βλέπαμε ντοκιμαντέρ για αυτέ τι χώρε. Δεν έβλεπε τίποτα. Μπορεί να βλέπεις από διάφορε χώρε μέχρι και τι κάνουν ε, ε, φίδια ή ξέρω εγώ, παπαγάλοι σε διάφορε χώρε. Λοιπόν, μια χαρά είναι τα ζώα και <laughs> το λέω και αυτό, αλλά. Και εκεί δεν έβλεπες τίποτα. Και έχουν ένα πολιτισμό πίσω μια ιστορία τεράστικη Σκοτάδι. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Λέει, τι είναι αυτή. Ποιοι είναι αυτή. Τι, τι, τι είσαι στη Συρία ήξερε κανένας. Ένας κακός ήταν ναι και ο κόσμος ήταν κακός. Για να σφαχτεί. Στη Λιβύη. Τον στηρίζανε. Ναι. Στο Ιράν το ίδιο. Αλλά την ίδια στιγμή Σαουδική Αραβία. Ράψιμο. Λοιπόν. Τα έχουμε πει αυτά και άλλες φορές, δεν χρειάζεται. Ποιος είναι πιο μουλάς, ποιος είναι πιο φανατικός από τον άλλον, ε, δεν θέλω τώρα να πω σε αυτήν την διαδικασία, αλλά την υποκρισία να την έχουμε εδώ στο μυαλό μας. Λοιπόν, και ουσιαστικά δηλαδή δείξαμε και τους ε, δείξαμε τουλάχιστον στην Κίνα πώς έκανε αυτή την αλλαγή, το άνοιγμα, το οποίο τη βοήθησε να γίνει πολύ ισχυρή. Ε, Επίση, να πούμε ότι υπήρξαν αντιδράσει στην μεταρρύθμιση, την νεοφιλελεύθερη και από τα αριστερά. Αναφέραμε πριν κάποια κινήματα που υπήρξαν και για την παγκοσμιοποίηση, που ήταν αυτό το αφήγημα που είπαμε και πιο πριν σχετικά με το ε, ε, ότι υπάρχει ένα μόνο σύστημα. Θα ενοποιήσουμε τον κόσμο, θα φτιάξουμε μια παγκόσμια αγορά, την οποία θα λέγουμε βέβαια εμεί. Ποιοι είμαστε εμεί. Εμεί είμαστε δυτικοί, εμεί είμαστε εμεί έχουμε το πλεονέκτημα, εμεί έχουμε. Το ηθικό πλεονέκτημα, το οποίο ηθικό πλεονέκτημα, θα πούμε μετά, πώς, το χάρη, πρόσφατα και όχι μόνο, στα συντρίμια της Γάζας, έχει γίνει σμπαράλια. Δεν υπάρχει κανένα ηθικό πλεονέκτημα, έτσι. εδώ και καιρό, αλλά ειδικά αυτό το κομμάτι, το πιο πρόσφατο παράδειγμα αυτού του ηθικού πλεονέκτηματος. Λοιπόν, και να πούμε επίσης ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να δούμε και τι προκάλεσε όλο αυτό. Μέσα στι κυβερνητικέ κοινωνίε. Αναφέραμε κάποια πράγματα. Να δούμε τι έγινε στο κομμάτι των elite να δούμε τι έγινε στο κομμάτι τη βάση. Ε, και μετά θα πούμε και για Ρωσία πώ ανέβηκε σιγά-σιγά και φτάσαμε στο σημείο, α σήμερα να αμφισβητείτε, όχι να αμφισβητείτε, να έχει δημιουργηθεί ήδη μια νέα κατάσταση. Αμφισβητήθηκε εδώ και τουλάχιστον 20 χρόνια. Αλλά από ένα σημείο και μετά ε, έχουμε πλέον μια νέα κατάσταση. Και ο Τραμπ. Θα καταλάβετε τι ακριβώς προϊόν είναι. Ήδη έχουμε σιγά-σιγά ενώσει κομμάτια του παζλ το τι σημαίνει τραμπ και πολιτική τραμπ και θα δούμε και συνέχεια. Κάτι μου λίγες πριν, σχετικά με τη... Μιαξερκέλεγες για τη Ρωσία, σχετικά με τον με το Πούτιν που είχε πάει αςούμε, στον Άτομο και λέει, θέλει να πω στον Άτομο. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Α, πιάσουμε την κουβέντα από εκεί, έξω στο μπαλκόνι εδώ. Κοιτάξε, δύο πολύ σύντομα ε, γεγονότα, τρία ε, ναι βασικά. ναι γιατί θα ξέχασα σίγουρα το, κάτι είναι και πολλά. το ένα γεγονός έχει να κάνει με το ε, με το βομβαρδισμό της Λιβύης επί Καντάφη τότε οποίος, ναι ναι μετά. ο οποίος γίνεται live την ώρα ακριβώς που παίζουν τα δελτία ειδήσεων mm. στην ανατολική ζώνη και υπάρχει μια διαφορά με τη δυτική ζώνη γιατί okay, είναι τεράστια χώρα, είπα. Ακριβώς την ώρα που τέμνονται, λοιπόν, παιδί μου, παίζουν live, συμβαίνει, παίζει live στη μία, παίζει live και στην άλλη λόγω της, λόγω της διαφοράς ώρες. Ε, γίνεται ακριβώς, λοιπόν, εκείνη τη στιγμή ο ομβαρατισμός της Λιβύης. Γιατί? Για να φάνει παντού σε όλο τον κόσμο. Όταν στον πόλεμο του Ιράκ ρίχνουνε... Ε, ένα άγαλμα του Σαντάμ του και ε, ο κόσμος βλέπει μόνο το άγαλμα να πέφτει δεν βλέπει ποιος το ρίχνει. Δεν βλέπει ένα Αμερικανικό τάγκ να το ρίχνει. Γιατί προκειμένου τα μέσα ενημέρωσης να παίξουν το ρόλο του πυροκροτητή των, ε, των εξελίξεων. λίγα χρόνια νωρίτερα σε έναν άλλο βομβαρδισμό που δεν τον είδαμε πολύ στο Βελιγράδι υπάρχει μία πρεσβεία, η κινέζικη πρεσβεία, η οποία κατά λάθο <laughs> βρισκόταν εκεί που βρισκόταν, κατά λάθο λοιπόν βοβαρδίζεται. Δέχετε πειρά. Ε... Όχι πειρά. Βοβαρδίζεται. <laughs> Τι πειρά. Μιλάμε. Αυτό δεν έπαιξε στα, στα μέσα. Αλλά ήταν μία προειδοποίηση προς μία δύναμη η οποία έρχεται. Σε αυτό λοιπόν που λέγαμε ε, πριν, είναι ότι ο, ο Ρώσος πρόεδρος τότε ε, δεν ήταν αρνητικός. Μάλιστα επιθυμούσε την είσοδο της, ε, της χώρας του στον ε, άξονα του ΝΑΤΟ. Ο λόγος για τον οποίο συνέβη αυτό είναι... Προφανής, έτσι, σε μια κατάσταση ε, μονοκρατορίας των Ηνωμένων Πολιτειών και σε μια κατάσταση στην οποία ε, ηγεμονεύει το ΝΑΤΟ και δεν υπάρχει πλέον ούτε σύμφωνο της Βαρσοβίας, δεν υπάρχει κάποιο σχεδιασμός ε, ο οποίος σιγά σιγά ξεκινάει και οργανώνεται, ε, δεν υπάρχει αντίσταση, ο άξονας τη αντίστασης κλπ. Δεν, αυτά τότε δεν υπάρχουν. Έτσι. Ε, δημιουργούνται για... Συγκεκριμένου λόγου και, και αργότερα, ε, μετά τον πόλεμο της Τσετσενία, επίση ένα πόλεμο ο οποίος δεν έπαιξε πολύ, μια σφαγή η οποία πέρασε light, ε, ο, ο Πούτιν ζητάει να μπει η χώρα του στο ΝΑΤΟ. Ζητάει να συμμετάσχει, ζητάει να δεθεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία τότε ε, έχει διαμορφωθεί και υπάρχουν σιγά σιγά ήδη τα σχέδια για το ποιε χώρε ε, θα μπουν μέσα μελλοντικά, εάν θα μπει η Ουκρανία ή όχι. Εάν θα μπει η Πολωνία, η Φιλανδία, η Λετονία, χώρες οι οποίες βρίσκονται πολύ κοντά στο, στον χώρο επιρροής των οποίων είχε η, η Ρωσία. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει. Επομένως, Ρησπάνη, για ποιο λόγο δεν έγινε αυτό. Υπήρχε κάποια συμφωνία που χάλασε. Υπήρχε κάποιος φόβος, ο, ο οποίο ουσιαστικά έγινε ανασταλτικός παράγοντας. Τι συνέβη και η... η Ρωσία δεν ταυτίστηκε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεύτερον, η Ρωσία ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανήκει στην, στην κοινή Ένωση, αγορά. Στην Α, ναι. Ναι. Κοίταξε να δεις. Καταρχάς, επειδή είπαμε για τον Πούτιν τώρα, να πούμε ότι όσον αφορά τη Ρωσία, ε, ο πόλεμος στην Τιτσανία που ανέφερες είχε δύο φάσεις ήταν ο πρώτος πόλεμος της Τζήνιας και ο δεύτερος ε, ο πρώτος πόλεμος διεξήχθη επί Γέλτσιν και φάνηκε όλη η γύμνια του ρωσικού στρατού εκεί πέρα ε, φανταστείτε ότι έγινε απόπειρα να ιδρυθεί Χαλιφάτο ή Εμμυράτο του Καυκάσου δηλαδή να αποσχιστεί ο Κάυκάσος και όχι μόνο η Τζεντζενία στη συνέχεια ε, να φύγει Έτσι στη συνεχεια να φυγει απο τη Ρωσία Έγινε επέμβαση του Ρωσικού στρατού. Ο Ρωσικός στρατό, με όλα αυτά που είχαν συμβεί, ήταν ανέτοιμο. Είχε παραμείνει σε δόγματα και τακτικέ τουλάχιστον 15-20 χρόνια πίσω. Και οδηγήθηκε στην πρώτη φάση του σε ήττα και οδυνηρέ απώλειε. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν είχαν απώλειε και οι Τσετσένοι, αλλά θέλω να πω, στο μεσοδιάστημα αυτή τη σύγκρουση βγαίνει ο Πούτιν. Ο οποίο τι είναι στην πραγματικότητα ως πρωιν ε, μέλος ΚΑΓΕΜΕ και δεν ξέρω αν έχει σταματήσει ποτέ να είναι τέτοιο άνθρωπο, αλλά δεν έχει σημασία, είναι και η κεφαλής τώρα ε, ουσιαστικά αποτελ, α, ε, αποτελεί μια προσπάθεια του συγκεκριμένου ομάδων εξουσίας στην Ρωσία να αποτρέψουν τη διάλυση της χώρας ε, και τη λέω τη διάλυση της χώρας γιατί η διάλυση της χώρας δεν γίνεται απλώς μόνη τη. η διάλυση της χώρας επιδι, ε, την επιδιώχθηκε και από το εξωτερικό επιδιώχθηκε από άτομα, από, άτομα συγγνώμη, από δυνάμεις στη Δύση οι οποίες δεν τους αρκεί δεν αρκέστηκαν στην καταστροφή αυτή που έγινε στη διάλυση της Σοβιετική Ένωσης αλλά επειδή είχαν δει ότι αν αφαιθούν αυτές τι χώρες ειδικά η Ρωσία μπορεί να ξαναγίνει μεγάλη δύναμη θα πρέπει οπωσδήποτε να πάρουμε μέτρα προκειμένου να το αποτρέψουμε αυτό. Αυτό ε, εκφράστηκε με τον καλύτερο τρόπο με το σύμβουλο, πρώην σύμβουλο ασφαλείας του πρόεδρου Ίγκαν το Σμπίγνιου Μπρεζίνσκι των πολωνικής καταγωγής και έχει και αυτό και τη σημασία του καταγωγής, για το πόσο συμπαθούν οι Πολωνοί ιστορικά τους Ρώσους. Λοιπόν, και όπως και άλλοι ε, σχετικά με τη Ρωσία έχει να κάνει με Διαφορέ ιστορικές, πολύ συγκεκριμένε. Ε, αλλά ακριβώς η, αυτό το δόγμα ήθελε να εξασφαλίσει την Αμερικανική και γενικότερα τη Δυτική ηγεμονία και την ίδια στιγμή να εμποδίσει άλλες δυνάμεις να αναδειχτούν έχοντάς τις πάντα σε συνθήκες είτε εξάρτηση, είτε ελέγχου, είτε ανασφάλεια. γενικότερα να τι εμποδίσουν να γίνουν αυτό που έγιναν. Μέρος αυτού του δόγματος βέβαια ήταν να αποτραπεί οποιοδήποτε συμμαχία και σύμπραξη Ανάμεσα στη Ρωσία και στην Κίνα. Κρατήστε το αυτό γιατί σήμερα συμβαίνει το ακριβώς ανάποδο. Έτσι, λοιπόν, πλήρης αποτυχία. Λοιπόν... Δίπλα-δίπλα ε... ήταν ε, σήμερα ε, Εννοείται ότι ήταν δίπλα, δίπλα αυτό, θέλω να δείξουν. Ε, ναι. Και δεν ήταν μόνο αυτοί, αλλά αργότερα αυτό. Και δεν ήταν μόνο αυτοί, μέχρι και ο Πετροσιάν ήταν εκεί. Ε, ο Αρμένιος, ε, ε, Τέλο πάντων, όσοι γνωρίζουν πέντε πράγματα, ε, όταν μια χώρα όπω η Αρμενία που έκανε άλματα, ρήξει με τεράστιε συνέπειε στην εξωτερική τη πολιτική για να προσελκύσει την Δύση, προκειμένου να δώσει μια λύση στο πρόβλημα ασφαλεία που είχε από το Αζερβαϊτζάν και την Τουρκία, και τελικά πα πίσω γονατιστό, κακό. Ήταν και το Αζερβαϊτζάν όμω. Δεν ήταν ο πρόεδρο του. Δεν ήταν. Όχι. Το αναφέραν όμω το ριπορτάσμα. Ο Αλιγεύ. Α, δεν ξέραμε, ήταν ήτανε. ο πρόεδρος. Προ, παρέλασαν, πρώτοι, παρέλασε το τμήμα, το άγημα, το στρατιωτικό. Δεν ήταν ο πρόεδρος εκεί. Ο πρόεδρος ε, Αιγύπτου. Ήταν ο, ο, ε, ναι, ήταν. Άλλη κουβέντα, ναι. γιατί ναι, έχει ενδιαφέρον, πολύ, πολύ ενδιαφέρον έχει. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Αλλά τέλο πάντων, τώρα μιλάμαστε ναι, ναι, ναι. για την άνοδο τη Ρωσία. Ε, για την πρόθεση αυτής τη ελίτη να μην να ενσωματωθεί στο νέο σύστημα που υπάρχει ε, ω ισότιμη με μεγάλες προσπάθειες που έγιναν να πούμε ότι ο Πούτιν είναι ένα πράγμα που έκανε όταν βγήκε ήταν να ξεκινήσει ένα ξεκαθάρισμα όσον αφορά τις ολιγάρχες δηλαδή μόλις έβλεπε ότι ήταν κάποιοι τύποι οι οποίοι ε, εντάξει ήταν τόσο δεν θέλουν να επενδύσουν σε αυτόν Ή, θέλουν να κάνουν αυτή τη γουστά να έχουν ένα γέλτσιν ε, δεν υπήρχε αυτό τώρα. Οπότε από τη στιγμή που δεν υπήρχε ένας γέλτσιν υπήρθε, υπήρξε ρήξη. Κάποιοι τελειώσανε, κυριολεκτικά εξαφανίστηκαν. Κάποιοι άλλοι το σκάσανε πήγα στο Λονδίνο Οκ. που τους δέχτηκαν αν θέσαν με τόσα χρήματα και τα λοιπά. Και κάποιοι άλλοι συμβιβάστηκαν. Συνεννοήθηκαν. Δεν σημαίνει ότι φτώχυναν. Το αντίθετο. Αλλά συμμετείχανε σε αυτό το πράγμα και ξεκίνησε μια διαδικασία αναδιοργάνωση του ρωσικού κράτου με αυτόν τον τρόπο, με τον αυταρχικό, με αυτού του ολιγάρχε που συμμάχθησαν μαζί του. Ε, αλλά από το χάο που υπήρχε πριν, σκεφτείτε στην καθημερινότητα ενό κόσμου ο οποίο ξεκίνησε να έχει θέρμανση στο σπίτι, ξεκίνησε πάλι να πληρώνεται, να έχει κάποιε δουλειέ, να δουλεύουν, α πούμε, έστω στο στοιχειοδό σε πρώτη φάση, γιατί μετά πολύ καλύτερα τα νοσοκομεία του. Ε, έχει σημασία αυτό που το λέω, για να δείτε σε τι συνθήκη είχαν φτάσει πριν. Οπότε, όσο και να προσπαθούν οι Δυτικοί να δαιμονοποιήσουν τον Πούτιν και να το συγκρίνουν πάντα με την, ας πούμε, δυτική δημοκρατία, ας αρχίσουμε να γελάμε τώρα με αυτό, ειδικά στα τελευταία χρόνια, ε, πρέπει να καταλάβουμε ότι ο κόσμος απλώς έβλεπε την αλλαγή στην καθημερινότητά του από αυτό το δράμα που ζούσε την προηγούμενη δεκαετία. Οπότε, αυτό έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη συνένεση που δημιουργήθηκε έναντι της πολιτικής που εφάρμοσε που ήταν πολύ σκληρή πολιτική και ο οποίος αναφορά και αυταρχική και ολοκληρωτική. Εντάξει, δηλαδή μιλάμε τώρα για απαγόρευση κομμάτων, καταστολή φοβερή, κυνήγι. όποιος δεν μας αρέσει αυτό που λέει «κλίνεις τώρα και φυλακή. Και δεν αναφέρομαι σε ένα βάλνη, δεν αναφέρομαι σε πράκτορε τώρα τη Δύση. Αναφέρομαι τώρα σε φωνέ πραγματικά που υπήρχαν από κάτω. Έτσι, άλλο, άλλο κομμάτι αυτό. Αλλά α, αυτό ήταν. Αλλά η συνένεση που δημιουργήθηκε είχε να κάνει με αυτό. Δηλαδή είδε άλλο ότι στην καθημερινότητά μου έχω πέντε πράγματα να βασίζομαι. Σε αυτή τη συνθήκη, όταν είσαι στον πάτο, δύσκολα ο άλλο κάθεται και λέει τι θα μπορούσα να κάνω καλύτερα, θα μπορούσε να γίνει. Κοιτάζει το άμεσο. Οφόσον το άμεσον. Το άμεσο βελτιώνεται και αλλάζει, έστω και με αυτόν τον τρόπο, λέει ο άλλο: Καλά είναι. Οπότε δημιουργήθηκε μια συνένεση. Αυτό δεν σημαίνει ότι κινήθηκε συνεχώ έτσι, αλλά έχει τη σημασία του. Και το boost που δόθηκε, είπαμε, πότε εμφανίστηκε ο Πούτιν, στον πόλεμο τη Τσετσένιας και το δεύτερο πόλεμο. Ήταν η νίκη στο δεύτερο πόλεμο τη Τσετσένιας που πώ έγινε, με ισοπαίδωση του Γκρόσνη. Ισοπεδώθηκε τον Γκρόσνη. Δόθηκε εντολή, ισοπεδώστε του. Και την. Ε, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για τα αποσχεστικά κινήματα στην Ρωσία προσέγγισε μέρος των ηγετών των Τσετσένων ο Καντήροφ δηλαδή άμα θέλετε να σας πω λοιπόν, τους προσέγγισε και τους πήρε μαζί του και σου λέει θα σε κάνω εγώ αφεντικό αυτής της περιοχής θα σε αφήνω εγώ να κάνεις τα δικά σου με πολύ συγκεκριμένους όρους θα παίρνουμε εμείς αυτό που θέλουμε δεν θα κάνεις Χαλιφάτα του Καυκάσου κτλ. Ξεχασέ τα, λοιπά, αυτά έχει τελειώσει μέσα σε μια νύχτα. Θα κάνει εσύ κουμάντο, θα σε βοηθάω, θα με βοηθά και θα μα το λέει. Εκεί okay. θα έχει τη θρησκεία σου, θα έχει τα τζαμιά σου, θα πέσει και χρήμα εδώ πέρα, θα την ξαναφτιάξουμε την πόλη. Γιατί πρέπει να την ξαναφτιάξουμε και να δείξουμε. Και τελείωσε. Πολύ χρή, κρίσιμο αυτό. Την τακτική αυτή να την κρατήσουμε γιατί δεν εφαρμόστηκε μόνο εκεί. Εφαρμόστηκε και αλλού. Και υιοθετήθηκε αυτή η πρακτική εκεί. Και αποτελεί και μια ερμηνεία του γιατί οι Τσετσένοι από εκεί που ήταν μεγάλοι εχθροί του Πούτιν είναι σήμερα έτσι, ο Καντήροφ ειδικά από του πιο δυνατού συμμάχους του. Έτσι και πολεμάνε πούμε, και στην Ουκρανία και τα λοιπά έτσι, μαζικά και θεωρούνται και ειδική ας πούμε, μονάδα. Ε, λοιπόν, αυτό έχει να κάνει με τη Ρωσία, οπότε η Ρωσία φτάνει σε ένα σημείο, ανεβαίνει και αυτή, παρουσιάσαμε τι έγινε και με την Κίνα, όσο μπορούμε να την παρουσιάσουμε στο χρονικό περιθώριο που μας δίνεται, ε, η, η Κίνα με τη Ρωσία Όπως είπαμε Η Ρωσία προσπάθησε να ενταχθεί σε αυτό το σύστημα Βρήκε Εδώ έχει ενδιαφέρον Βρήκε συμμάχους στην Ευρώπη Ποιους βρήκε Τους Γερμανούς ε, Μήπως είναι τότε Που δημιουργείται Μία εταιρεία <laughs> Η οποία ναι. Ευαγγελίζεται ότι θα προσφέρει φυσικό αέριο σε χώρες της Ευρώπης Α, σου. και την είναι χάνει μέρος. να εμφανίζεται σταδιακά το όνομά της σε τελικού του Champions League. Α, γιατί το sports washing πάντα υπήρχε. Δεν είναι εφεύρεση καταριανών δολοφόνων εργατών και μεταναστών. Μήπως... Τότε ξεκινάει αυτό το πράγμα Τι γίνεται με τη συγκεκριμένη εταιρεία Τι γίνεται με το... Με την κάσπρο Δεν... με να είσαι Μπορεί Τι Ροσνεύτου. γίνεται <laughs> τότε Με αυτές τις, τις εταιρείε. Τι γίνεται βασικά με το... με το αέριο Γιατί έχουμε φύγει Από το πετρέλαιο Και πάμε σιγά σιγά στο αέριο Γιατί τότε ξεκινάει σιγά σιγά Μια Μπράβο. μεταστροφή Γεωοικονομική Αυτή τη φορά Δημιουργίας αγωγών, οι οποίες συνδέουν διαφορετικές χώρες μεταξύ του, διαφορετικέ κουλτούρε μεταξύ του, διαφορετικά πολιτικά καθεστώτα μεταξύ του. Θε να μα πει λίγο γι' αυτό. Έξι, για το καλό μας πάντως έγινε ταυτό. Αυτό φθίνει <φανώς>. ενέργεια φθίνει ενέργεια, ναι. από το αγοράζουμε πέρα από άλλε θάλασσε. Πρώτα τους ε, Αυτούς τι βαλτικέ χώρε τώρα πήγε πόσε φορέ πάνω το αέριο. Το πανεγύριζαν κιόλας, κλείσαμε. <Κι> Δεν έχουμε εξάρτηση από τη Ρωσία πλέον. Τώρα θα του πληρώμε 100 φορές, 50 φορές παραπάνω, αλλά yeah. Δεν δίνουμε λεφτά σε αυτούς, δίνουμε στους άλλου. <Κι> λοιπόν, ναι. Ε, κοίταξε, καταρχάς ανοίγεις και ένα άλλο κεφάλαιο που είναι μέρος της κουβέντα και έχει να κάνει με το πώ οι αλλεπάλλες κρίσεις που ανέφερε οδήγησαν στην αναζήτηση λύσεων, οι οποίες ε, και στα πάνω και στα κάτω στα κάτω είχαμε αντιδράσεις τις οποίες θα τις πούμε σε λίγο λίγο πιο μετά στα πάνω όμως είχαμε την αναζήτηση λύσεων που έχουν να κάνουν με άλματα άλματα να κάνουν με ένα άλμα κύριο μέσο είναι η επένδυση σε τεχνολογίες ένα μέρος αυτή είναι η περίφημη πράσινη ανάπτυξη το πράσινο πρόταγμα ε, δεν θα ανοίξω εγώ το κομμάτι το αν είναι κλιματική αλλαγή ή όχι είναι ένα ιδεολόγημα, ένα φύγημα κτλ. Δεν θα το κάνω αυτό, γιατί είναι μια πολύ ωραία άλλη κουβέντα, αν και είναι μέρο αυτή τη διαδικασία. Γιατί πάψαμε να μιλάμε για μόλυνση του περιβάλλοντο, για καταστραφή του περιβάλλοντο και αρχίσαμε να μιλάμε για κλιματική αλλαγή. Είναι εντελώ διαφορετικό το ένα αλλά έχει τη σημασία του. Πετά στην άκρη το οικολογικό ζήτημα, το μετατρέπει σε κλιματικό ζητήμα με ε, έρευνες τις οποίες χρηματοδότησες εσκεμμένα, με έρευνες τις οποίες βγάλαν συγκεκριμένα συμπεράσματα και την ίδια στιγμή αυτές οι έρευνες φαίνονται και ας πούμε ρίζοσπαστικές καθώς επιτίθονται που στα λεγόμενα fossil fuels δηλαδή τα καύσιμα τα, τα, τα παραδοσιακά όπως είναι πούμε, το πετρέλαιο τα οποία ε, ε, στήριζαν τη μέχρι τότε παραγωγή η πράσινη λοιπόν ανάπτυξη συνδέεται με ένα νέο τεχνολογικό άλμα με, ένα, με μια αλλαγή στην παραγωγική διαδικασία η οποία έχει ως επίκεντρό ε, τη μείωση των εκπομπών, των ρήπων οι οποίες γίνονται δυνατές με τη χρήση στο κομμάτι της ενέργειας κυρίως του φυσικού αέριου και των αναλλακτικών μορφών ενέργειας δηλαδή ηλιακά και ε, φωτοβολταϊκά. Εδώ βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε και την πυρηνική ενέργεια, αλλά okay. Και έχει και μια σημασία με αυτό που έγινε τώρα στην Ισπανία και την Πορτογαλία που κράσαρε το δίκτυο, που δεν πρόλαβαν μια εβδομάδα να πανεγυρίσουν ότι ε, πλέον η ενέργειά μα είναι αποκλειστικά από εναλλακτικέ μορφέ ενέργεια και κράσαρε όλο το δίκτυο. Όλο, πραγματικά. Και έχει χάρη που ήταν τα πυρνικά εργοστάσια τη Γαλλία και στηρίξαν την κατάσταση. Γιατί αλλιώ, ζώρικα τα πράγματα. Λοιπόν, ε, το φυσικό αέριο λοιπόν ήταν μια. Πολύ καλή πρόταση για το μεταβατικό στάδιο, αλλά και για το βασικό. Γιατί είναι το αέριο το οποίο η παροχή του, το μέσο δηλαδή, το ενεργειακό υλικό, το οποίο η παροχή του βοηθάει στη διατήρηση τη σταθερότητα στο σύστημα, στο δίκτυο. Πάντα πρέπει να έχει ε, κάποια εργοστάσια μεγάλα, τα οποία να κρατάνε το επίπεδο για να μην κρασάρει. Ε, Ποιο το είχε όμω το αέριο, Η Ευρώπη έχει πολύ λίγο. Είχε στην Ολλανδία και στη Βόρεια Θάλασσα το οποίο τελείωσε και τελειώνει, έχει μείνει πολύ λίγο... η Νορβηγή, η Άγγλη και η Ολλανδία... είχε εκεί στον Κρόνικεν από παλιά... και τα ε, όσον αφορά την Ευρώπη... υπήρχαν συμφωνίες με την Αλγερία... υπήρχαν συμφωνίες με τη Λιβύη... αλλά ο κύριος προμηθευτής... άφθονο, μπόλικο... με προϋπάρχον δίκτυο... από την εποχή της Σοβιετική Ένωσης... με αγωγού ήδη υπάρχοντες... και φτηνό το κυριότερο, ήταν Ένωση και νυν, Ρωσία. Έτσι. Αυτό είναι κρίσιμο να το καταλάβουμε, ειδικά όταν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση επικράτησαν και κάποιες σκέψεις που λένε, κοίταξε δεν μπορούμε να στηριζόμα συνέχεια στους Αμερικάνους και οι Αμερικοί κάνουν ό,τι θέλουν σε πολλά πράγματα. Εμείς δεν θέλουμε να κινηθούμε με αυτόν τον τρόπο. Χαρακτηριστική περίπτωση, εγώ αναφέρω το δεύτερο πόλεμο του Ιράκ με την κοινή δήλωση, Γαλλίας, κοινή δήλωση και στάση Γαλλίας και ε, Γερμανίας, που διαφώνησαν δηλαδή με τη συγκεκριμένη επέμβαση αλλά και Ρωσίας, αυτό να το δούμε. Και οπότε αυτό το πράγμα βοήθησε και σε μια λογική ας πούμε απεξάρτησης από την, ε, ε, από την Αμερική, αλλά την ίδια στιγμή και από το πετρέλαιο, δηλαδή εφόσον η Αμερική έλεγε το πετρέλαιο μέσω τη Σαουδική Αραβίας και των άλλων χώρων, Έλεγχε, ας πούμε, και όχι μόνο τις, τις Αραβές, γενικά στι μοναρχίες του κόλπου. Έλεγχε, ουσιαστικά, και την ενεργειακή, εκτός από αυτού που είχαν πυρηνικά, και την ενεργειακή, ας πούμε, υποδομή της Ευρώπης. Ε, η προσέγγιση, λοιπόν, της Ρωσίας έδινε ευθυνή ενέργεια, άφθανε ενέργεια, εύκολη, αλλά, όπως έλεγε αντίπαλη πλευρά, δημιουργούσε εξάρτηση με τη Ρωσία. Δηλαδή έχει πολύ ενδιαφέρον εδώ. Η μία πλευρά έλεγε ότι εμεί σα βοηθάμε για να αποκτήσετε την αυτονομία σα και η άλλη σου λέει ότι εσύ χάνει την αυτονομία σου γιατί εξαρτά από τη Ρωσία. Το κυριότερο επιχείρημα, και αυτό θα το δείτε και πριν τον πόλεμο από την Ουκρανία που λέγεται, που είχε η Νατοϊκή κυρίω, ε, όσον αφορά το ζήτημα τη σύνδεση του φυσικού αερίου τη Ρωσία με την Ευρώπη, με την τροφοδοσία, έχει να κάνει με την εξάρτηση τη Ευρώπη από το ρώσικο φυσικό Αέριο. Έτσι και εκεί πέρα μπήκανε και άλλοι πέκτες. το Κατάρ από τον κόλπο, άλλες χώρες επίσης που συζητήθηκε να δίνουν και έχει να κάνει και με εξελίξει που υπήρχαν στη Μέση Ανατολή, το Ιράν θα μπορούσε να δώσει ε, και τέλος πάντων και άλλα κοιτάσματα που αναπτύχθηκαν και ανακαλύφθηκαν σε άλλες χώρες, σε άλλες περιοχέ του κόσμου αλλά το λέω αυτό γιατί ξεκίνησε με μια τέτοια προσέγγιση, με μια τέτοια προοπτική, με μια τέτοια πρόταση που ήταν απάντηση στην κρίση που ήδη υπήρχε, ε, αυτή η προσέγγιση. Και ε, να πούμε ότι πρώην ο καγκελάριος της Γερμανίας, ο Σρέντερ, έγινε μετά πρόεδρος της Γκάσπρομ. Οκ, okay. θέλουμε να πούμε κάτι άλλο. Να πούμε ότι οι συμφωνίε του Μίνσκ, γιατί τώρα με προκαλεί για το ουκρανικό, οι συμφωνίε του Μίνσκ ήταν Γαλλία-Γερμανία με Ρωσία να μοιραστεί Ουκρανία. Αλλά τέλο πάντων, α μην το πιάσουμε αυτό, <laughs> <laughs> θα τελειώσουμε. Θα ρίξουμε πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Όχι απλά. Οι να... Αμερικάνοι ήταν έξω. Το Fuck you που είπε η Νούλαντ ήταν έξω. Οι Ευρωπαίοι τώρα αναλαμβάνουμε εμεί. Και ποιοι εμεί, όχι ο Τραμπ, η άλλη πλευρά. Πάμε. <laughs> να πούμε απλά αυτό το σημείο ότι δημιουργείται. Ήδη από το, από το 80 και, και τι αρχές δεκαετία δεκαετίας του 90 μαζί με τις κρίσεις ταυτόχρονα δημιουργείται και ένας νέος περιφερισμός. Δημιουργούνται συσσωματώσεις κρατών οι οποίες δημιουργούν σιγά σιγά τα δικά τους μπλοκ. Ένα μπλοκ μπορούμε να πούμε ότι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση το οποίο ε, αναπτύσσεται περαιτέρω. Ένα δεύτερο μπλοκ είναι οι χώρες της Λατινικής Αμερικής οι οποίες Κάνουν τη Μερκοσούρ, κάνουνε τις, τις ροζ επαναστάσεις τους και δημιουργούν ένα δικό τους μπλοκ. Ένα τρίτο μπλοκ μπορούμε να πούμε ότι βρίσκεται στην βόρεια πλευρά της Αμερικής με, το, με τον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Μεξικό. Ένα Ναύτα άλλο. αυτή, έτσι, η περίφημη συμφωνία Ναύτα. Σωστά. Ναι. Ένα άλλο, οι ασιατικές τίγρυς, η Ταϊλάνδη, η Νότιο Κόρεα, ένα άλλο η ΑΣΕΑΝ με την Ιαπωνία επικεφαλής. Παρένθεση, το Οι συμφωνίες πλάζα από το γνωστό ξενοδοχείο. Το οποίο τι ήταν, εξήγησε λίγο ότι είναι συμφωνίες πλάζα. Πολύ σημαντικές το πούμε. Βρίσκεται η... η Αμερική η οποία επιθυμεί μια τεχνητή υποτίμηση του, του νομίσματος προκειμένου να έρθει μια ισορροπία... Ε, με, το, με το ΓΕΝ και με, τα, και με την Κορέα ε, και τα προϊόντα τα οποία τότε ξεκινάνε και κατακλείζουν τον κόσμο ε, η Ιαπωνικής προέλευσης, ε, τεχνολογικά προϊόντα σε σε κλπ. Και το Μάρκο γίνει αυτό και τους Γερμανούς. Και με τους Λέ, ναι, Γερμανούς ναι, ναι, ναι. Από, το, από τον αντιποδο Αυτό γίνεται στα μέσα της δεκαετίας του, του 80. Ε, επομένως, βλέπουμε ότι δημιουργούνται σιγά σιγά διαφορετικοί πόλοι αυτοί οι πόλοι λοιπόν είναι πολύ εξουσίας οι οποίοι είτε έρχονται σε σύμπλευση είτε έρχονται σε μια σύγκρουση μεταξύ τους. Το ένα δεν ανέρει το άλλο. Ταυτόχρονα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι μια κρίση σε ένα μέρος από αυτή την αλυσίδα, σε ένα κρίκο, μπορεί να επηρεάσει ταυτόχρονα και όλους τους υπόλοιπου. Γιατί? Γιατί πολύ απλά όλοι βρίσκονται στο Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Άρα όλοι μαζί βρίσκονται σε μια κοινή Αγορά. Είτε αυτό είναι η ευρωπαϊκή αγορά είτε αυτό είναι ο αγγλοσοξονικός κόσμος. Επομένως, σε αυτή, τη, σε αυτή την κατάσταση υπάρχει μία άλλη κατηγορία χώρων, στην οποία δεν έχουμε αναφέρθει μέχρι στιγμής, αλλά έρχεται σιγά σιγά η ώρα να το κάνουμε. Μίλησης για την Κίνα. Υπάρχουν κάποιες σύμμαχες, όμορες χώρες με την Κίνα σε μια περιοχή στην οποία δεν έχω αναφερθεί μέχρι στιγμή στην Ασία ή στην Αφρική οι οποίες δημιουργούν κάποια στιγμή στη δεκαετία του 2000 ένα δικό τους μπλοκ το οποίο ξεκινάει σιγά σιγά τα πρώτα του βήματα τότε Εσύ λες τώρα α, τις χώρες εκείνες οι οποίες Στη συνέχεια μετατράπηκαν σε μπρίξ. Λοιπόν, θα μπορούσα να το πει. Quiz. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ε, ναι, έχουμε και άλλες χώρες. Λοιπόν, θα, θα, θα πούμε ως εξής. Ε, καταρχάς, δεν είναι μόνο η Ρωσία και η Κίνα. Έχουμε. Πρώτον, Ινδία. Μια πληθυσμιακή υπερδύναμη, πρώτη στον κόσμο, σε πληθυσμό, με σοβαρά το τα θέματα και καμία σχέση με την Κίνα όσον αφορά τεχνολογία, οργάνωση των κοινωνιών τους υποδομές logistics γενικά τεράστια θέματα αλλά παρόλα αυτά ζητάει και αυτή τη θέση της στο μια τεράστια εσωτερική αγορά ζητάει τη θέση της στον παγκόσμιο καταμερισμό Δεύτερον, Βραζιλία η χώρα πιο ισχυρή, πιο μεγάλη χώρα της Λατινικής Αμερικής τον περισσότερο κόσμο κατέχει ένα πλούτο στην Αμαζονία, ο οποίο είναι. Ε, πω, όχι, δεν θα το πω ανεκμετάλλευτο, γιατί δεν μου αρέσει η λέξη. Ένα πλούτο κρυμμένο, ο οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Και ο οποίο μέχρι στιγμή δεν έχουν βγει τα ζητήματα που μπορεί να προκύψουν από αυτό το πλούτο εκεί. Αλλά η ίδια λοιπόν αυτή η χώρα ζητάει επίση να λάβει τη θέση της στο νέο παγκόσμιο καταμερισμό. Υπάρχουν χώρε τη Νοτιοανατολική Ασία. Υπάρχουν, α πούμε. Ε, η Ινδονησία μια χώρα 200 εκατομμύρια και μουσουλμανική η οποία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο εκεί στην περιοχή της Νοτοανατολικής Ασίας κατέχοντας την περιοχή των νησιών ελέγχοντας μάλλον ε, περιλαμβάνει την περιοχή των μεγάλων νησιών α με τις ε, της Ασία. Ασίας υπάρχουν ε, οι Άραβες όσο έχουν να κάνουν με την ε, Σαουδική Αραβία, και τα Ηνωμένα Αραβικά Μεράτα. Οι χώρες αυτές έχουν συσσωρεύσει από το πετρέλαιο τόσο πλούτο και αρχίζουν πλέον και χρησιμοποιούν αυτό το πλούτο προκειμένου να, να ασκήσουν επιρροή. Είτε εξαγοράζοντας, είτε επιρεάζοντας από οργανώσεις διεθνείς αθλητικές μέχρι ε, μισθοφορικού στρατούς, μέχρι ε, επενδύσεις μεγάλες σε χώρες όπως με, σε ένα μέρος της Σομαλίας στη Βόρεια Σομαλία, τη περίφημη Σομαλιλάνδη. Έτσι, η Σομαλία έχει de facto διαμελιστεί. Η Σομαλιλάνδη είναι επενδύσεις των Ηνωμένων Αραβικών εμιράτων και όχι μόνο. Οι Σαουδάραβες επίσης παίζουν καθοριστικό ρόλο στη χρηματοδότηση κινημάτων και ενόπλων κινημάτων ισλαμιστών. Όλοι αυτοί τέλος πάντων ασκούν επίση πολιτική. Η Τουρκία Επίσης, είναι μια χώρα η οποία παίζει όλο και σημαντικό το ρόλο με την έννοια ότι έχει κρατήσει, έχει συγκεντρώσει βιομηχανία και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, έχει αναλάβει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της παραγωγής της Ευρώπης. Καθώς είναι κοντά, έχει φτηνό εργατικό δυναμικό, ε, φτηνό εργατικό δυναμικό και βρίσκεται και σε μια στρατηγική θέση. Υπάρχει η Αίγυπτος, βρίσκεται ας πούμε, στο Σουέζ, η οποία Αίγυπτος, έχει 115-120 εκατομμύρια πλέον και η οποία ψάχνει ένα έχει ανακαλύψει μεγάλα κοιτάσματα φυσικό αέριο επίσης ελέγχει τα στενά του Σουέζ και η οποία ψάχνει ένα και αυτή να, να βρει μια θέση στο χάρτη ε, υπάρχει όπως είπαμε το Ανατολική Ασία την οποία αναφέραμε στην αρχή η οποία έχει να κάνει με την ε, ουσιαστικά η Κίνα να το πούμε έτσι ήταν πριν προπύργιο και ε, ε, χώρος πούμε, φιλικά προσκύμενος ΙΠΑ και γενικότερα στη Δύση και η οποία σιγά-σιγά ε, αν δεν έχει γίνει μετατρέπεται σε ζωτικό χώρο θα έλεγα της Κίνας με μια σειρά τεράστιων επενδύσεων οι οποίες έχουν να κάνουν από υποδομές ε, οδικούς άξονες, λιμάνια ε, εκμετάλλευση πρώτων υλών ε, πανεμβάσεις σωσοναυτικά αρτευτικά έργα ενεργειακά έργα στο Μεκόγκ, τον Ποταμό πόσο να γίνει πλωτό, μιλάμε για τεράστια project τα οποία όταν η, αντίπαλη βλέβρα, η άλλη πλευρά, η Δύση, δεν έχει να προσφέρει κάτι και έχει να προσφέρει μόνο καταστολή, μόνο φόβο, μόνο ότι θα αποκαλύψω ότι έχει κρυμμένο στην offshore μου. Οκ, okay. και ο άλλο πάει και δίνει λεφτά. Καταλαβαίνετε ότι ένα έχει θετική δυναμική και άλλο έχει αρνητική δυναμική. Ο ένα είναι εκβιαζόμενο και ο άλλο είναι εξαγοραζόμενο. Τίποτα από τα δύο δεν είναι καλά. Αλλά όμω καταλαβαίνουμε προ τα που πάει η δυναμική. Και μάλιστα μια χώρα οποία αποφεύγει, σαν το διάλογο το Λιβάνι. Στατική της επιλογή αυτό να κάνει επεμβάσει στρατηγικές Κάνει επεμβάσει οικονομικές, η Κίνα, αλλά δεν κάνει επεμβάσει ε, ε, τέτοια στρατηγικές. Και έχουμε φυσικά και τη χώρα, η οποία έπαιξε και κρίσιμο ρόλο στην τελευταία κρίση, καθώ ήταν αυτή που, που πούλησε τα περισσότερα αμερικανικά ομόλογα, και είναι η Ιαπωνία. Αναφερθήκαμε στην Ιαπωνία. Η Ιαπωνία είναι πολύ, πολύ, τον ανέφερε πριν στο πλάζα Accord, πολύ σημαντικός παράγοντας, ο οποίος όμως βρίσκονται σε χρόνια κρίση. Θα μπορούσαμε να πούμε και την Αυστραλία από κάτω, ένα μέρο του Five Eyes, το σύστημα Radar που έχουν οι Αγγλωσάξονες στον κόσμο. Ε, τέλος πάντων, στη γεωπολιτική και το να ελέγξεις αυτά τα σημεία είναι κρίσιμα. Βάζει ένα φράχτη μπροστά, τα Ιβάν, Ιαπωνία και Φιλιππίνες, στην πρώτο κύκλο, να περιορίσει εκεί τους Κινέζους, έχεις και backup στην Αυστραλία. Κλείνεις και τα ασθενά της Μαλάκας και σου λέει, σας έχουμε... στη Συγκαπούρη δηλαδή και σου λέει, σας έχουμε εδώ. Κρατήστε αυτά που σα λέω, γιατί έχει σημασία και σχεδιασμούς, στρατηγικούς που η Κίνα θα θελήσει να του σπάσει. Και είναι μέρος της τέτοιας. Λοιπόν, τέλος πάντων. Πριν Μην το τραβήξουμε εκεί. Πριν ναι. να φτάσουμε εκεί, ε, καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι πέρα από τα blog δημιουργούνται αυτό που λέμε η Δημιουργείται σιγά σιγά ένα αντιπαλονδέος δύση και Ανατολής. Δημιουργείται μια νέα μορφή υπεριαλισμού ή μια νέα μορφή οριένταλισμού. η δυτικη ο δυτικό κόσμος, ο δυτικό πολιτισμός απέναντι σε μουτζαχεντίν, σε τρομοκράτες, σε βάρβαρους, σε μουσουλμάνους. σε αφώνες ουγούρων. Ναι, δολοφόνους σε... τσετσένων, δολοφόνους γενικά διαφόρων ειδών. Σε όλα αυτά. Ναι. Άρα λοιπόν, από τη μία στο, στο δυτικό κόσμο, για να το πλαισιώσουμε κάπως, ε, έχουμε μία σύγχρονη εφαρμογή του, του δόγματος Μοντρό. Έχουμε τη στρατηγική προτεραιότητα για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Λατινικής Αμερικής για μία ενδοχώρα, για μία περιοχή στρατιωτική ασφάλειας ε, για μια αποθήκη αμέτρητων ε, φυσικών χώρων ε, πόρων, συγγνώμη, ε, για ένα σύνορο με αυτό που αποκαλείται από τους δυτικού τρίτο κόσμο της, ε, της υποανάπτυξης ε, για ένα κόσμο ταυτόχρονα που έχει ροζ επαναστάσει ε, και ανταπάντηση Πολιτικέ ε, πολιτικές δολοφονίες, εξαγορές, εκστρατείε εκστρατείες αποσταθεροποίησης οι οποίες συνεχίζονται μέχρι και σήμερα με πιο πρόσφατο παράδειγμα το τον σημερινό. Και ταυτόχρονα στο, στον στο κόσμο της ε, της Ανατολής έχουμε παρεμβάσεις από ό,τι, ότι μα είπε αν κατάλαβα καλά, στο στο Ιράκ Στη, στη, στη, στη, στη, στη, στη Συρία, στο Αφγανιστάν, Μ. στην Ιεμένη, στη ε... Λιβύη, πριν, στο Μαγκρέμπ γενικά, βλέπουμε... Σομαλία επίσης, Σομαλούς πειρατές, Μ. βλέπουμε Χούθη, βλέπουμε ε, διάφορες άλλες μορφές, οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις έχουν ένα κοινό νήμα. Αν θυμάμαι καλά, κάποιος σάμα Μπιν Λάντεν Σαουδάραβας παρουσιάστηκε κάποτε από, του, από τη Δύση σαν ένας χρηματιστής σε εφημερίδες του αμερικανικού τύπου. Η οικογένεια του ήτανε. Και είναι. Είναι πολύ γνωστή η οικογένεια. Αλλά αυτός έτσι παρουσιάστηκε. Από ποιον? Από τον κύριο Κασόγκη. Ο οποίος μετά... Έγινε τρομοκράτης επειδή είχε παρευρεθεί σε σειρά πολέμων στο Αφγανιστάν χάρη του οποίου βομβαρδίστηκε, Είχε παρευρεθεί στη Τσετσενία που αναφέραμε με ένα δικό του τάγμα και αντίστροφο τάγμα Τσετσένων οι οποίοι πήγαν και πολέμησαν μετά στο, στο Αφγανιστάν. Ε, άρα λοιπόν υπάρχουν δίκτυα τα οποία εξοπλίζονται με τι όπλα. Και από ποια κέντρα εξουσία που εκπαιδεύονται, ποιο του εκπαιδεύει, δημιουργούνται λοιπόν σιγά σιγά κάποια, κάποια ερωτήματα στα οποία οι απαντήσει από τη μία είναι προφανής, από την άλλη, όταν έχει στοιχεία να το αποδείξει, είναι τελείω διαφορετικό. Ε... Στη συγκεκριμένη περίπτωση του Αφγανιστάν, να πούμε κάποιε χώρε, μία ήταν το Πακιστάν. Το Με Πακιστάν τη δικτατορία σήμερα... του Ζία Ουλ στο παρελθόν να είναι full δυτική, και μετά στη συνέχεια επειδή έπρεπε να αλλάξει και το καθεστώς και έπεσε το αεροπλάνο του Τέλο πάντων τελείωσε η ζωή του αυτόν τον ανθρώπου μετά έγινε ένας εκδημοκρατισμός αλλά συνεχίστηκε ο ρόλος ειδικά των πακιστανικών μυστικών υπηρεσιών στο Αφγανιστάν ήταν καθοριστικότάτο. η δε οργάνωση που έβαλε τι βόμβες στην Ινδία στο Κασμίρ μάλλον Κασμίρ, ε, έχει γραφεία και λειτουργεί επίσημα στο Πακιστάν και η συγκεκριμένη οργάνωση εκπαιδεύτηκε και οργανώθηκε και έδρασε στο Αφγανιστάν στο παρελθόν από τι πακιστανικέ Μυστικέ Υπηρεσίες. Παράδειγμα τώρα φέρνω, μια και μιλάμε και για το σήμερα. Παράδειγμα φέρνω. Οκ. Αλλά το Πακιστάν, όντω, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στον πόλεμο στο Αφγανιστάν κατά τη επέμβαση Σοβιετική Ένωση. Και η Σαουδική Αραβία, βέβαια και άλλε χώρε, κυρίω τι του κόλπου, στη χρηματοδότηση αυτών των αντάρτικων ομάδων με όπλα τη δυτικά. Okay. Προκειμένου να γίνει τι, ο σκοπός ποιο ήταν, Ο σκοπό ήταν να πέσει το καθεστώς, να φύγουν αυτοί και να ανεβάσουν φιλικά καθεστάτα ή να δημιουργηθεί αστάθεια στην περιφέρεια τη Ρωσίας και στι περιοχές που είναι και η Κίνα. Δηλαδή σε εσωτερικού χώρου της Ρωσίας και της Κινάς. Διπλή ερμηνεία έχει αυτό. Άρα, πάμε σιγά σιγά προ μία απάντηση η οποία λέει ότι προκειμένου να έχουμε χώρο επέμβασης, παρέμβασης σε κυριολεκτικά όλες τις χώρες του κόσμου ανατρέπουμε κυβερνήσεις χρηματοδοτούμε άλλες εξοπλίζουμε ομάδες και κάπως έτσι φτάνουμε ε, να υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος πρόσφατα βρέθηκε με τον πρόεδρο της Γαλλίας μέχρι πριν λίγο καιρό ήταν τρομοκράτη, αλλά σήμερα είναι αρχηγός κράτους Εξαιρετική παρατηρήσή σου γιατί πρέπει να κρατήσουμε τις αφίσες και τα κείμενα που είχαν βγει για τον <laughs> Πατακλάν έτσι, <laughs> όχι και τον το πύργο του Άιφελ που βάζαν όλοι στα facebook και τέτοια τότε και λυπάμαι και τώρα ωραία, ωραία. Ποιος ήταν αυτός <laughs> Ποιο ήταν αυτό, ο προσωρινό προσωρινός πρόεδρος της Συρίας. Okay. Λοιπόν. Άρα αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι ε, από την εποχή όπου ήμασταν όλοι Σαρλή και από την εποχή που καταδικάζαμε κάθε έννοια ε, τρομοκρατική επίθεσης στο εσωτερικό της Δύσης, ε, πλέον αναγνωρίζουμε επίσημα σαν αρχηγό κράτους ε, έναν ε, τρομοκράτη και έναν άνθρωπο ο οποίο έχει διαπράξει δολοφονίες σε βάρος μέχρι και χριστιανών, αλευητών, αλλά η ελληνική πλευρά σιωπά για κάποιο λόγο, τέλος πάντων. Ε, Αυτόματά αυτό μας δείχνει ένα πιο σοβαρό ε, σημείο για να πάμε παρακάτω την κουβέντα, ότι πιο ακριβώς είναι το ηθικό πλεονέκτημα που έχουν οι προοδευτικέ κυβερνήσεις της δύση έναντι... Τρομοκρατών, έναντι Όπω οι ίδιο τους χαρακτηρίζουν έτσι. Ε, Ποιο ακριβώς λοιπόν είναι το, το ηθικό πλεονέκτημα. Πολύ ωραία το παρακτηρίζεις. Ποιος είναι ακριβώς ναι. ο, ο δυτικό πολιτισμός ο οποίος κινδυνεύει αυτή τη στιγμή έναντι τίνος. Ναι, εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου και θα πω εδώ ότι ε, η ανωτερότητα, όπω την παρουσίασες και πριν, σε εισαγωγικά ανωτερότητα που προβλήθηκε του δυτικού πολιτισμού είναι ότι το πρωτόγονο της Ανατολής, είτε αυτοί είναι Ρώσοι, είτε είναι Κινέζοι, είτε είναι Αφρικανοί, είτε είναι τρίτος κόσμος, είναι όπως θέλετε πείτε το. Και μόνο με αυτό, συν, εγώ θα προσθέσω και θα το προσθέσω και επιμόνω σε αυτό τη στήριξη του Ισραήλ, αυτό που έκανε στη γάζα. τέλος. Εγώ δηλαδή αυτό το πράγμα δεν... Ας πούμε, θεωρώ ότι η μία αποστασιοποίηση από τέτοια από, αυτό που, από τη σφαγή και κάτω έχει τεράστια σημασία δεν θα κάτσω να μιλήσω για χαμάς και τέτοια τώρα μην μπούμε άλλα πράγματα ε, θα μιλήσω για τη σφαγή των αμάχων των παιδιών των αμάχων στη, αυτό που μόλις ανέφερε πριν σχετικά με αυτό που γίνεται γενικότερα στη Μέση Ανατολή και στη Συρία και σε συνδυασμό με αυτό που έγινε στην Παλαιστίνη είναι δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα που δείχνουν πως η Δύση έχει χάσει σε αυτό το ιδεολόγημα που ίδια προώθησε περί ηθικού πλεονεκτήματος και ανωτερότητάς της απέναντι στους άλλους, του πρωτόγονους, τους βάρβαρους, τους πιστοδρομικούς, και ό,τι άλλο εδώ δεν έχει. Δεν έχουν περάσει διαφοτισμό, οτι αυτη δεν δέχονται. Ναι, και... Και υπάρχει, και μια άλλη, υπάρχει και ένα άλλο πολύ που ακούγεται πάρα πολύ και διδάσκεται και σε σχολέ αυτό. Μπορώ να το πω με σιγουριά: Που λέει ότι υπάρχουν χώρε που ξέρουν μόνο από αυταρχισμό και δεν χωράει η δημοκρατία, ξέρω σε αυτέ. Μπορούν μόνο μέσω δικτατοριών και αυταρχικών καθεστώτων να λειτουργήσουν. Έτσι φοβερό για να στο λένε αυτά τώρα. Καθηγητέ Πανεπιστημίου. Πάμε Γιατί... λοιπόν. Ναι. σε μια δημοκρατία, ο πρόεδρος της οποίας παραβιάζει το σύνταγμα και τους νόμους χωρίς να το αμφισβητεί, διευρύνει την προσωπική του εξουσία αγνώντας μια σειρά δικαστικών αποφάσεων που απαγορεύουν την απέλαση μεταναστών, να έχει προηγηθεί μια σύλληψη και προσπάθεια απέλασης φοιτητών, καθηγητών που συμμετέχουν σε κινητοποιήσεις κατά της γενοκτονίας των Παλαιστινίων να απαγορεύεται η είσοδος στη χώρα ερευνητών επειδή υπάρχουν μηνύματα για την πολιτική αυτού του Προέδρου. Να συζητήσουμε για μια χώρα η οποία βλέπει καθημερινά το κράτος δικαίου να ακροτηριάζεται. Μια χώρα στην οποία στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας του DHS με μάσκες και με κουκούλες επιτίθενται και συλλαμβάνουν φυτιτές που έχουν καταδικάσει τη γενοκτονία στη Γάζα να βλέπουμε ε, εικόνες ε, οι οποίες δεν προσωμιάζουν τόσο πολύ σε, σε δημοκρατίες και πέρα από την αμέριστη ε, συμπαραστασή μας στην, ε, στην Οστουρκ ε, και σε άλλους ε, φυτιτές, να Μένουμε να αναρωτιόμαστε πώς ακριβώς έχει συμβεί αυτό, πώς γίνεται δηλαδή μια χώρα κατεξοχήν δημοκρατική, όπως μας λένε όλα αυτά τα, τα χρόνια, μας λένε. να ολισθαίνει mm. σε ένα απολυταρχικό καθεστώς. Γιατί, γιατί θεωρείτε ότι συμβαίνει αυτό. Όχι, οι αιτία για αυτό που λες μέρος των, της εξήγηση είναι όλη αυτή κουβέντα που κάναμε πριν. Εγώ θα προσθέσω σε αυτό που λες ότι ε, στο εσωτερικό της δίστασης αυτό που ανέφερες πριν ας πούμε, που συζητήσαμε για την πράσινη ανάπτυξη ήταν μια πρόταση μια προσπάθεια ξεπεράσματος της κρίσης μια άλλη προσπάθεια ξεπεράσματος ήταν η ε, στροφή στην υψηλή τεχνολογία με τη χρήση του AI με εφαρμογή του AI στην παραγωγή και τη ρομποτική. Δηλαδή, άλλη μια πρόταση που αυτή τη βλέπουμε σήμερα να εκφράζεται πάρα πολύ από το κομμάτι που στηρίζει τον Τραπ. Να το κρατήσουμε αυτό, Έτσι. Λοιπόν, σε όλε και στι δύο προτάσει που βλέπουμε τώρα, οι οποίε συνοδεύτηκαν από προτάσει όπω είπαμε παγκόσμια διακυβέρνηση. Ε, να θυμίσω το Γεωργάκη, το Χαπ ή τον Μπλερ που βγαίναν και λέγανε, και όχι μόνο πόσοι, και λέγανε Να ευκαιρία και παγκόσμια διακυβέρνηση, αυτό δεν είναι. Πλέον, θεωρία συνωμοσία είναι πραγματικό. Αλλά είπαμε πώ τη θεωρούσανε. Είναι μια πρώτη απόπρα δημιουργία μια παγκόσμια αυτοκρατορία. Οκ, okay, το καταλαβαίνουμε. Με υπό την ηγεσία τη Δύση. Οκ, okay, σαν πρόταση το καταλαβαίνουμε. Μέσω των ε, διεθνών οργανισμών, των παγκόσμιων οργανισμών. Αρκεί κάποιο να διαβάσει το βιβλίο του Μάζαουερ που αναφέρεται στι ΜΚΙΟ και στου παγκόσμιου οργανισμού και θα δείτε τι λέει μέσα ο φιλελεύθερο, ιστορικός, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός και εξαιρετικός στη δουλειά του, έτσι. Μπορώ να του κάνω 100 κριτικές και αυτό που λέει έτσι είναι, αλλά στη δουλειά του έχει, <χει> έχει παρουσιάσει σοβατικό έργο. Το ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, ε, από την άλλη, έτσι, αυτά είναι προσπάθειες ξεπεράσματος της κρίσης από την πλευρά των ελίτ. Σε όλες τις περιπτώσεις και στις δύο περιπτώσεις αυτές που λέμε χρειάζονται για την τεχνολογία που θα εφαρμοστεί, που θα χρησιμοποιηθεί νέα υλικά τα οποία τα βρίσκουμε, είναι οι λεγόμενε σπανιεγέ, και στι δύο περιπτώσεις. Η Κίνα, επειδή έχει προβλέψει, έχει συμμετέχει σε αυτό και έχει κάνει όλο αυτό το διάστημα τεράστιε επενδύσεις με τον τρόπο που ανέφερα πριν, με οικονομικό τρόπο. Εξαγορά θέλετε, εξαγορά ε, με, χρηματοδότηση, χρηματοδότηση Δανειοδότηση και εξάρτηση Δανειοδότηση και εξάρτηση Άλλωστε πρώτη διδάξαντης Είναι άλλοι σε αυτά Όσον αφορά την εποχή της απεικιοκρατίας ε, Έχει κατορθώσει η Κίνα Σε αυτό το κομμάτι να ελέγχει Κοντά στο 90% βάλτε συμπλήν των σπάνιων γεών, κυρίω μέσω τη τεχνολογία που κατέχει για την επεξεργασία του για το διαχωρισμό και την επεξεργασία τη. Αυτό είναι το τεράστιο πλεονέκτημα που έχει. Όλε αυτέ οι επιθέσει που γινόταν στην Κίνα πλευρά τη Δύση για το περιβάλλον έχουν να κάνουν με τι μεθόδου που χρησιμοποιούσε προκειμένου να προβεί στον διαχωρισμό και την εξαγωγή αυτών των υλών. Έτσι, δηλαδή για να μπορέσει να τι επεξεργαστεί. Ε, να το έχεις. Επίσης οι επενδύσει που έχει κάνει και ο έλεγχος που έχει σε κυβερνήσει στην Αφρική είναι σε χώρες που έχουν τεράστια κοιτάσματα. Και γι' αυτό τώρα ο Τραμπ λέει ότι πρέπει οπωσδήποτε να πάμε να πάρουμε κοιτάσματα, να έχουμε πρόσβαση σε τέτοια κοιτάσματα. Κοιτάξτε τώρα πως εξηγούνται όλα. Σε αυτή την πρόταση λοιπόν ξεπεράσματος της κρίσης που έχει να κάνει με αυτό, οι πρώτες ύλες αυτές που ονομάζονται οι σπάνιες γαίες, σε συνδυασμό και με τις παλιές όμως, τις παραδοσιακές θα το λέγα ε, αποτελείνε ένα μύρο της σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχουν χώρες όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν βγάλει οδηγίες σαφείς που μιλάνε ακόμα και για παρεμβάσεις με και τα λοιπά Στρατηγική σημασίας τις έχουν θεωρήσει ε, εκεί που υπάρχει ζήτημα σπάνιων γεών Μπορούμε να σας πούμε συγκεκριμένες περιοχές εδώ και στην Ευρώπη και στο εξωτερικό. Καλά, τη Γρυλάνδια την ξέρετε. Την Ουκρανία τη μάθατε. Και τη μάθαμε. Είχε και από πριν. Το κόσοβο ξέρετε κάτι εκεί για τα σύνορα με το τέτοιο. Μάθετε το κι αυτό. Υπάρχει και στο κόσοβο Χώρες Αφρικής που έχουν. Η Μιανμάρ το ξέρετε. Η Βραζιλία το ξέρετε. Στο Κόσοβο ήταν που μία... Ένα τερά Υπουργός Εξωτερικών προσπάθησε να πάρει μια εταιρεία με τηλεπικοινωνίε που όλο στοιχεία συνόρευε με ένα εργοστάσιο ε, άλλο τύπου. Εγώ θα προκαλέσω ποιον θέλει και σε προκαλώ και εσένα, Άμα θέλεις να δεις, γενικά σας προκαλώ λίγο να δείτε τα σχέδια που υπάρχουν για συμφωνία μεταξύ Σερβίας και Κωσόβου για τις Σερβικές περιοχές. Τι λένε για μια συγκεκριμένη περιοχή που είχε ένα ορυχείο. Δείτε το. Διαβάστε τα μέσα. σας τα λέω εγώ. Μπείτε το, διαβάστε το και θα καταλάβετε γιατί μιλάμε. Και τη σημασία που έχει αυτό το ρηχείο. Για πόσα χρόνια θέλουν να το πάρουν αυτοί που θέλουν να το πάρουν. Τι περιέχει μέσα. Τι υπολογίζεται τη αξία του κτλ. Μια περιοχή με τα κοιτάσματα που έχει. Αλλά θα σοκαριστεί. Είναι απικιακέ ε, συμβάσει. Δηλαδή, τι έγινε στην Ουκρανία τώρα. Απικιακέ συμβάσει. Ό,τι έχει λέτε. λειτουργήσει παλιότερα. Τι ναι. να μην το. Ε. Δηλαδή... Καταλαβαίνουμε. Στο Κοκό. Τι γίνεται στο Κοκό; Έχουμε δει τι γίνεται στο Κογκό. Στο Σαχέλ είδαμε σήμερα έναν από τους ηγέτες της Μπουργίνα Φάσο, ο Τραωρέ, με τη στρατιωτική στολή ένα που πήγε. Με τον Περέ ένας πήγε. Αυτός είναι ο πρόεδρος με πραξικόπημα, ο οποίος έδειξε τους Γάλλους. Δεν του έδειξε μόνο αυτός. Έδειξε και ο Νίγηρας. σε έδειξε και το Μάλι. Κοντά δεν είναι αυτοί. Εκεί τρει είναι, αφού κάνανε και μια συνομοσπονδία. Ε, τώρα μην τα μπερδέψω κιόλα ποιο είναι του, του Μάλι και του Ισμπουργκίνα Φάσου. Συγγνώμη τώρα, ζητάω, αλλά τέλο πάντων. Λοιπόν, ήταν ένα από τι χώρε αυτέ, όχι του Νίγηρα σίγουρα. Λοιπόν, και ο οποίο παρευρέθηκε εκεί πέρα και το οποίο ήταν ένα από τους πρόσφατους που του πρόσφατου που το κάνανε από πέρα πραξικοπημάτω. Μιλάμε τώρα για μια-δύο εβδομάδε πριν. Ε, διώξαν του Γάλλου από εκεί. Εγώ βλέπω εδώ πέρα ε, 27 χώρε. Μεταξύ των οποίων Απχαζία, Αρμενία, ναι. ε, yeah, ε, ε, Λευκορωσία, Βυρμανία, τα Ισπανικά, Βιρμανία, Ζεργοβίνη, mm. Βραζιλία, Μπουρκινα -Φάσο, Φάσο, Κίνα, Κογό, Κούβα, Αίγυπτος, yeah. ε, σλοβακια Αιθιοπία, Εthiopία, Γουινέα-μπισάου, Γουινέα, ε, γουινέα yeah. του, του Γαλλική, Καζακστάν, Κιργκιστάν, Μογγολία, Οσετία, Παλαιστίνη, Σερβία. Τουρκμενιστάν, Οσμπεκιστάν, Βενεζουέλα, Βιετνάμ, Ζιμπάμπουε mm. Και μας έχουν στείλει ότι ήταν και το Αζερβαίτσαν mm. με τον πρόεδρο του Ήταν ο... ο Αλίγεφ Ήταν ο Αλίγεφ, δεν το θυμάμαι όχι. Εντάξει, συγγνώμη, άμα κάνω λάθος δεν το... Δεν, δεν... Mm. είδα το άγημα, το αζέρικο που παρέλασε Αλλά δεν θυμάμαι τώρα αν ήταν ο πρόεδρος του... Δεν ξέρω αν ήταν ο Πρωθυπουργό ή όχι, δεν το γνωρίζω δεν το, Άρα δεν το πριν ναι. να πάμε Γιατί είναι όλα τα στάν Και είναι οι πρώην χώρες της Σοβιετική Ένωσης Που συντελούσαν, αποτελούσαν τη Σοβιετική Ένωση Εκτός από την Ουκρανία και τις Βαλτικές Που συμμετείχαν στον πόλεμο Οπότε ήταν και εκεί και αποτελούν και Σημαίνουν συμμάχους της ε, ε, Ρωσίας Οι περισσότερε από αυτές πριν να πάμε ναι, ναι. Σε, σε αυτό το, το μπλοκ, να πάμε λίγο πίσω σε, σε αυτό το μεγάλο αμερικανικό νησί εντό εισαγωγικών που επεκτείνεται από την Αλλάσκα μέχρι τη γη του πυρός ναι. όπου ο πρόεδρος και ο περίεργος τύπος ο οποίος χαιρετούσε από καρδιάς ναζιστικά εξήγηλαν ότι θα κυβερνήσουν στα πρότυπα του Χαβιέρ Μιλέη πρόεδρου της Αργεντινή. Ναι που βλέπουμε να εξελίσσεται ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά πειράματα από την εποχή της δικτατορία πινωσέτ στη χιλή. Και εγκλήματα θα το λέγαμε. Από την έκβαση, ενδεχομένως να κρίνεται το οικονομικό μέλλον αυταρχικών καθεστώτων ή όχι και τόσο, ναι. σε παγκόσμιο κλίμακα. Αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει λοιπόν είναι το εξή. Οι καρτονέρος επιβιώνουν συλλέγοντας ανακυκλώσιμα υλικά από τα σκουπίδια οι και οι Άστεγοι είναι ακόμα πιο ερατοί στην πόλη, καθώς ο Μιλέη έχει καταφέρει να φτάσει το 52,9% του πληθυσμού, κάτω από το όριο της στόχιας, από 41,7% που βρισκότανε πριν από ένα χρόνο. Ναι. Οι μοναδικές ομάδες του Δημοσίου που βλέπουν αύξηση του προϋπολογισμού, εν μέσω σαρωτικών περικοπών, είναι οι δυνάμει καταστολής, οι μυστικέ υπηρεσίε και οι ενόπλες δυνάμεις σε ποσοστό 216%, ενώ αγοράζονται δεκάδες μαχητικά αμερικανικής προέλευσης. Σε ένα έτος διακυβέρνησης Μηλέη, απολύθηκε το ένα δέκατο των υπαλλήλων της ομοσπονδιακή κυβέρνησης, καταργήθηκαν περισσότερα από 13 υπουργεία, οι θαπάνες στην παιδεία περικόπηκαν κατά 50%, στην υγεία κατά 30%, ενώ μειώθηκε κατά 70% η χρηματοδότηση με προορισμό της περιφέρειας της χώρας. Χαμηλότερε συντάξει έπεσαν κάτω από το όριο των 300 ευρώ το μήνα, ενώ ο πληθωρισμός χορεύει τάγκο. Συνδικάτα και εργαζόμενοι δέχονται αμέτρητες, <coughs> συγγνώμη, αντιλαϊκές επιθέσεις, η διακοπή κάθε δημοσίου έργου αρέσει στήλε στο δρόμο της ανεργίας, πάνω από 200.000 άτομα, σε μια πορεία συρίγνωσης της εθνικής οικονομίας, τουλάχιστον κατά 3,6%. Το Buenos Aires είχε φιλοξενήσει τη διεθνή της ακροδεξιά με καλεσμένους τον πρώην πρόεδρο της ε, Βραζιλίας και ΕΣΑΗ φασίστα Μπολσονάρου τον ηγέτη του φιλοναζιστικού Ισπανικού κόμματος Βόξ την Ήφη Τραμπ διάφορους ηθοποιούς Λιμπερτάριαν πολιτικούς και δημοσιολόγους από την Ευρώπη και την Αμερική Άρα λοιπόν βλέπουμε λοιπόν, να συγκροτείται ένα τέτοιο blog Σε αυτό που τώρα πώς εσύ βλέπεις τη συνύπαρξη με, ας πούμε, ακροδεξιούς. Έχει σημασία αυτό που λέει για να κάνουμε και πέρασμα σε... Ξεκινάει σιγά-σιγά και διαμορφώνεται ένα μπλοκ και νόμιζω ότι εδώ φτάνουμε σιγά-σιγά στην ουσία του, του πυρήνα της, της κουβέντας μας. Ε, όταν βλέπουμε ακροδεξιά και φιλελεύθερη διακυβέρνηση, τρόπο, τρόπο εξουσίας, πολιτικούς ε, να συμπλέουν, τότε συνεπάγεται ότι ε, δημιουργείται στον αντίποδα ένα άλλο μέτωπο, μία, ένα άλλο μπλοκ, μία διαφορετική κατάσταση. Εάν αυτά ο, το μπλοκ είναι τα BRICS σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε μία κατάσταση ενός αγώνα παγκόσμιας κυριαρχίας μεταξύ δύο διαφορετικών μπλοκ. Πράγμα το οποίο συνεπάγεται ότι... αυτό το οποίο θα, θα συμβεί... Ε, στο κοινωνικό σώμα χωρών της Ευρώπης... Ε, είναι κάτι το οποίο... ακόμα δεν το έχουμε δει... αλλά έχουν ακουστεί ήδη φωνές... για την... για τον επανεξοπλισμό της Ευρώπης... για... Την εύλογη απορία, τι ωραία, από όπου θα βρεθούν τα χρήματα προκειμένου να αγοραστούν περισσότερα εξοπλιστικά από, το, από τις ευρωπαϊκές χώρες. Ποιος είναι ο εχθρός εναντί του οποίου θα πρέπει να εξοπλιστούμε. Σε ποιο πόλεμο ακριβώς βρισκόμαστε. Σε ποια εμπόλεμη κατάσταση ξεκινάμε να μπαίνουμε. Εναντί τίνος. Και πού δοκιμάζονται τα όπλα τα οποία ε, αυτή τη στιγμή λέμε ότι θέλουμε να αγοράσουμε. Γιατί αν δοκιμάζονται πάνω στα σώματα Παλαιστινίων παιδιών και αν αυτά τα όπλα μετά από ό,τι φαίνεται εξοπλίζουν το στρατό της Ινδίας με αφορμή ό,τι συμβαίνει στο Κασμίρ, εάν οι μέθοδοι παρακολούθησης πλέον θα περάσουν στο Κασμίρ από την Παλαιστίνη τότε σημαίνει ότι υπάρχει ήδη ένα ρήγμα στο εσωτερικό του μπλοκ των Μπρίξ ναι, Εγώ δεν θα βιαστώ να πω και αυτό το ρήγμα. Θα, θα αφήσω λίγο να να προχωρήσω τα πράγματα να πω. Μπο, μπορώ να τοποθετώ σε αυτό που είναι μου, αλλά απλώς δεν θα το απορρίψω αυτό που λες απλώς δεν θα βιαστώ να τοποθετηθώ απ' την άλλη αυτό που είπες εγώ θα σου πω ότι τα όπλα δοκιμάζονται και στην Παλαιστίνη και στην Ουκρανία Εκεί να δει τι δοκιμάζετε. Εκεί να δείτε τι δοκιμάζετε. Και στα σύνορα, στον Νεύρο, γενικότερα δοκιμάζονται. <laughs> και είναι και ερευνητικά προγράμματα ναι. του ναι. Εθνικού Μητσοβείου Πολυτεχνείου. Ναι, να ξέρετε. Και ε... στη Σερβία, ε, κανόνια ήχου απέναντι σε διαδηλωτέ για τα αντίστοιχα τέμπια. Και επίση να πούμε τώρα γιατί. Τα οποία τα ίδια δοκιμάσαμε. στον Νεύρο, πάνω σε πρόσφυγε ναι. που θέλουν να περάσουμε. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι. και θα το συνδέσω τώρα με αυτό που μόλι ανέφερε είναι ότι οι προτάσει αυτές ξεπεράσματο ξεπεράσματος της κρίσης ε, και το γεγονό ότι τέθηκε το ζήτημα του τέλους, ας πούμε, των fossil fuels ας πούμε, με την επικράτηση στο προηγούμενο διάστημα, όπως αυτό εκφράστηκε από τις συναντήσεις που γινότησαν στον Ταβός μιας πολιτικής πολύ συγκεκριμένης που είχε να κάνει με την πράσινη ανάπτυξη και την κλιματική αλλαγή και όπως είπαμε υπάρχει και άλλη που έχει να κάνει με το AI και την ε, ρομποτική, τουλάχιστον, για να μην πούμε παραπάνω. Να πούμε ότι αυτό, αυτό οδήγησε σε ρήξη στο εσωτερικό των δυτικών κοινωνιών, στο κομμάτι των elite, δηλαδή στην κορυφή. Μ' αρέσει να χρησιμοποιώ τη λέξη elite γιατί δεν το θεωρώ elite. Στο ρω elite. Αλλά τέλος πάντων, μου αρέσει πολύ τη λέξη elite. Αλλά οκ, okay. ε, σε αυτό το πλαίσιο, εάν, ανάλογα το τι θα επιλεχθεί, κάποια κεφάλαια μεγάλα μένουν απ' έξω, δηλαδή καταδικάζονταν σε τέλος. Προφανώς καταλαβαίνουμε ότι υπήρξε μια αντίδραση απέναντι σε αυτό. Αυτοί συνασπίστηκαν προκειμένου να απαντήσουν σε αυτό. Ε, αν δούμε λοιπόν ποιοι συνασπίστηκαν εναντίον ποιού, αν δούμε τι είχε φτιάξει η πρώτερη κατάσταση πριν τον Τραμπ, ε, στο κομμάτι των media όλα τα media για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα τα διεθνή δηλαδή έχουμε πει Washington Post ε, Times Reuters France 24 CNN Huffington Post ε, BBC ε, Independent Guardian ε, Deutsche Welle El País και βάλε και στη Γαλλία πόσε, βάλε και στην Ιταλία πόσε βάλε τελέφα. Αυτό που θέλω να καταλήξω είναι υπήρχε ένα κοινό λόγο που εξέφραζε το κομμάτι αυτό τη εξουσία στην δύση, το οποίο έλεγε τα πράγματα όλο αυτό το διάστημα. Αυτό το κομμάτι που έχει ω κύριο χαρακτηριστικό την ε, πίστη και την επιμονή στο κυριαρχία του χρηματοπιστωτικού συστήματο και που έχει να κάνει και με την είχε πολύ. Περισσότερο στήριζε το όραμα, σε εισαγωγικά το όραμα ή το πρόταγμα της πράσινης ανάπτυξης. Με την ε, εμφάνιση του Τραμπ αρχίζει στην αρχή παθανή σοκ και μετά συνέχεια αρχίζει μια επίθεση. Ε, ο Τραμπ για να βγει χρησιμοποιεί σε τι? Τα νέα μέσα. Ποια είναι τα νέα μέσα? Τα social media. Όπως καταλαβαίνουμε όταν χρησιμοποίησε τα social media ε, και γενικότερα... Ε, χρησιμοποιείς τρόπους πέρα από του επίσημου. καταλαβαίνεις ότι εκεί πέρα μπορούν και άλλοι άνετα να σε χτυπήσουν και να σε πούνε ότι εμείς κατέχουμε την πραγματική αλήθεια, την έγκυρη αλήθεια, συνδικές τους ομάδε αλήθειας και εσύ είσαι συνομωσιολόγος τώρα θα μου πει, έχουν απατήσουνε έχουν απατήσουνε και σε αυτό, αλλά και οι άλλοι δεν έχουν απατήσουν και πολύ ότι κατέχουν την αλήθεια και από εκεί καταλαβαίνουμε όμως και ότι αυτοί που ελέγχουν, που κατέχουν στην ιδιοκτησία τους τα μεγάλα social media, δηλαδή και ο Μάσκ και ο Τσουκεμπέρκ και όχι μόνο ε, καταλαβαίνουμε ότι εννοείται ότι στήριξαν τραμπ και τάδα με αυτά τα βλέπουμε και στην πράξη Θέλω να πω λοιπόν υπήρχε μια ρήξη και στην κορυφή στη Δύση και η οποία ρήξη έχει σημασία εδώ σε αυτό που ανέφερες πριν έχει να κάνει με τον τρόπο που προσεγγίζει τα πράγματα. Δηλαδή, ο Τραμπ είναι αυταρχικός όπως τον ανέφερε. Έκανε όλα αυτά τα πράγματα με τα προεδρικά διατάγματα κτλ. Ε, έκανε χρήση υπερεξουσιών, έκανε χρήση υπερεξουσιών όσον αφορά τον πρόεδρο παρακάμπτει άλλος μηχανισμός. Την ίδια στιγμή όμως δεν είχαμε κάτι τέτοιο από την άλλη πλευρά στην περίπτωση του Μακρόν στη Γαλλία τόσα χρόνια. Εννοεί στα κίτρινα γυλαίκα, υποθέτω έτσι. Και όχι μόνο, γενικά. Με τον τρόπο με τον οποίο πέρασε ένα σωρό με προεδρικά διατάγματα, την άγρια καταστολή στα κίτρινα γυλαίκα και γενικότερα τις μεταρρυθμίσεις τι οποίε πέρασε και προσπαθεί να περάσει τόσα χρόνια στο εσωτερικό της Γαλλίας. Εκεί τι γίνεται. Εγώ βλέπω μειότητε αυτό. Αλλά επειδή βρίσκεται στο άλλο κομμάτι, στο κομμάτι τη ελίτ αυτή η οποία στην Ευρώπη σε σημαντικές χώρες κυριαρχή ε, αυτή τη στιγμή δεν ε, παρουσιάζεται ως τέτοιο, από τα μήντια που ελέγχει αυτή η ελίτ αλλά αντίθετα ε, παρουσιάζεται μόνο ο τραμπέτσι θέλω να πω δηλαδή ότι μήπως εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα όταν βλέπουμε μόνο τον τραμπέτσι ο γιατί τον υποτιμώ δεν λέω δεν είναι συμφωνώ απόλυτα με αυτό οι πίπες αλλά μήπως έχουμε πρόβλημα και από την άλλη πλευρά όπου αυτοί ακριβώ οι η... Ε, αυταρχική διακυβέρνηση. Αυτό το ολοκληρωτικό κατά ηλεκτρονικά καθεστώτα, οι ολοκληρωτικοί καθεστώ, τρόποι διακυβέρνηση που εφαρμόστηκαν, δεν οδήγησαν και στην άνοδο του Τραμπ. Δηλαδή δεν βάλαν και αυτά το λιθαράκι του στον ανέβιο Τράμπου. Και η... με τι πολιτικέ που εφαρμόστηκαν έτσι πάντα. Όταν οι εργατικοί στη Βρετανία υπερηφανεύονται ότι έχουν κάνει τι περισσότερε εκδηώξει μεταναστών. Όταν τα. Τα U-Boats στη, στη Μάνχη ε, βυθίζονται το ένα μετά το άλλο. Όταν λέμε ότι δεν θέλουμε άλλους πρόσφυγες και μετανάστες ε, σε κανένα ευρωπαϊκό έδαφος, αυτόματα σημαίνει ότι παίρνεις ε, και λαμβάνεις ε, και δίνεις πίσω διδάγματα από την Αμερική και μάλλον σε αυτή την κατάσταση βρίσκεται αυτό που αποκαλούμε δυτικό πολιτισμός να πνίγουμε μετανάστες είτε αυτό βρίσκεται στην πύλο είτε βυθίζουμε πλοία στη Λαμπεντούζα ή να δεχόμαστε ότι okay, μπορεί να μομβαρδιστεί ο στόλος της ελευθερίας ο οποίος προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια σε μια απέλπιδα προσπάθεια να φτάσει κάτι επιτέλους στη Γάζα εάν λοιπόν αυτή είναι η κατάσταση στο πολιτιστικό επίπεδο του δυτικού κόσμου, μένει να δούμε για να κάνουμε σιγά σιγά τον κύκλο της κουβέντας το τι γίνεται στο, στο οικονομικό. Ε, τι ακριβώς συνέβη με τους δασμούς, <laughs> γιατί εγώ θυμάμαι έναν πρόεδρο συμβουλίου, οικονομικών συμβούλων του, του Τραμπ, το, τον κύριο Μύραν, να καταθέτει μια πολυσέλιδη έκθεση στην οποία αναφέρει ότι η Αμερικανική οικονομία υποφέρει απανταγωνιστικό μειονέκτημα εφόσον το δολάριο είναι το κύριο αποθεματικό νόμισμα. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι όλα τα κεφάλαια επενδύονται σε κρατικά αμερικανικά ομόλογα εφόσον αποτελούν το πιο ασφαλές και αξιόπιστο περιουσιακό ε, στοιχείο. Άρα λοιπόν το δολάριο επερισχύει εναντί ε, άλλων νομισμάτων, φανερών και όχι κρύπτο, γιατί υπάρχει εδώ πέρα κάτι αυτό το περίεργο. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν, ε, είπαμε ότι η μεταπιετική βιομηχανία των ΗΠΑ, το Rust Belt, ε, που έπαιξε κομβικό ρόλο στις, στις εκλογές, υπολείπεται εναντί ε, της Κίνας και της Ευρώπης και ένα όραμα το οποίο είχε και ο, και ο Biden έχει και ο Τραμπ, είναι ακριβώς η, η ανοικοδόμηση ε, αυτής της, ε, της βιομηχανίας. Ο Vance είναι γέννημα αυτής της περιοχής, έτσι. Προέρχεται, ναι. προέρχεται από εκεί, έτσι. Ναι. Ε, άρα, λοιπόν, προκειμένου να το πετύχει αυτό, μας λέει ο, η ανάλυση του, του μίραν, ε, θα πρέπει να αποδυναμωθεί το δολάριο έναντι άλλων νομισμάτων, προκειμένου να καταστήσει τις ε, αμερικανικές εξαγωγές φθηνότερες ε, διεθνών και μας κάνει λόγο για μια συμφωνία του Μάρα του την περίφημη ναι. παύλη που έχει ο πρόεδρος, ε, βάση της οποίας η Ουάσιγκτον θα εκφοβήσει τα υπόλοιπα κράτη προκειμένου να βοηθήσουν στην υποτίμηση του αμερικανικού δολαρίου σαν εναλλακτική της αποδυνάμωσης είναι να κάνει τις εισαγωγές πιο ακριβές, επιβάλλοντας δασμούς. Προφανώς αυτό θα αυξήσει με τη σειρά του τον το πληθωρισμό, αλλά όπως μας υπενθυμίζει ο, ο Μύραν, ο Τραμπ έχει επιβάλει για πρώτη φορά δασμού στην Κίνα το 2018, ε, όταν το κινέζικο νόμισμα τότε είχε υποχωρήσει έναντι του, του δολαρίου, το οποίο αντιστάθμισε τους ε, υψηλότερους δασμούς στους Αμερικανού καταναλωτές. Αυτό είναι ο τοσμένος τη πολιτικής γιατί όταν θέλεις να φέρεις πίσω την παραγωγή κάτι το οποίο το καταλάβανε πολύ αργά στη Δύση και όταν ξεκίνησε να το κάνουν πρώτα είχαν στο μυαλό να κάνουν το περίφημο pivot του Asia το οποίο το είχε πει ο Ομπάμα και όταν κάποιος έβλεπε BBC από μια δεκαετία θα έβλεπε ότι γράφανε, είχαν ειδικές εκπομπέ που γράφανε middle class Asia και το Middle Class Asia έδειξε κάτι τύπησε, ξέρω εγώ, με κάτι φορέματα, κάτι ποτήρια σαμπάνια, κάτι τύπου με κουστούμια. Μια άλλη προσέγγιση. εντελώς διαφορετικά. Δεν υπάρχει ψωμί, θα φάμε εμεί. Αλλάξαν τα πράγματα. Κάποιοι άλλοι παίζουν να φάνε. Σίγουρα ή λάγια από κάτω ενδεχομένω θα υποφέρουν, είτε με τη μία είτε με την άλλη πλευρά. Αλλά για αυτού χαλάσε. Οπότε σταμάτησαν αυτά το πίβο του Asia. Τώρα έχει γίνει να μηνθούμε εδώ που ήρθαν οι άλλοι και έρχονται. Για να εκφέρεις την παραγωγή πίσω, πρέπει πρώτον βασικές αρχές. Αυτές υπάρχουν και άλλα πολύ περισσότερα, θα πούμε έως τρία πράγματα. Πρώτον, ε, βάζω τασμούς στα προϊόντα τα οποία έρχονται απ' έξω, για να μην είναι ε, ανταγωνιστικά των προϊόντων που Δεύτερον, ε, βάζω, Δεύτερον, πρέπει οπωσδήποτε να δώσω χρηματοδότηση στα στα κεφάλαια αυτά που θέλουν να αναπτυχθούν για να χτίσουν, να φέρουν την παραγωγή. οκ, okay, Πρέπει οπωσδήποτε να τη φέρω την παραγωγή. Δεν γίνεται να την τη φέρω. Και τρίτον, να υποτιμήσω το νόμισμά μου, ώστε τα προϊόντα που πουλάω εγώ με την παραγωγή που έχω εδώ έξω να είναι πιο φτηνά. Και εκεί δόθηκε μάχη. Σου λέει, δεν θα σε αφήσω εγώ. Αυτό που ανέφερε πριν ο Μάνος που λέει, ω με προσπάθειες που γίνανε για να υποτιμηθεί το νόμισμα το κινέζικο. Που επιτείνεται όντω και αμέσω γεννιόντουσαν παρεμβάσει για να εξισορροπηθεί με το δολάριο, είναι ακριβώ αυτή η μάχη που δίνεται για το πιο πιανού προϊόντα θα είναι πιο ανταγωνιστικά. Υπάρχουν και άλλοι παραγόντε, το τονίζω. Τα αμεροκάματα, συντελεστέ παραγωγή, τι γνώσει έχει, είπαμε πόσα αντακτορικά μπορούν να βάλουν οι Κινέζοι να δουλεύουν, πρόσβαση σε πρώτε ύλε, διάθεση. Διάθεση βέβαια είναι και άλλοι. Αλλά θέλω να πω αυτά τα τρία είναι επόμενο να γίνει. Έτυχε αυτό που έκανε τώρα. Μεγάλη κουβέντα, θα το πούμε συνέχεια, αλλά θέλω να πω κάτι σε αυτό. Είπα πριν για τι δύο προτάσεις που υπήρξαν από την πλευρά των ελίτ, στο κομμάτι ε, τη κορυφή, δηλαδή, εννοώ τη κοινωνική ιεραρχία πάντα κορυφή. Λοιπόν, δεν είμαι υπέρ τη αριστεία, όπω τη λένε εδώ κάποιοι. Ε, είδαμε τι προτάσει για να ξεπεραστεί η κρίση. Κανεί δεν ασχολήθηκε με του από κάτω από αυτού. Γραμμένου του Ίσα ίσα Λοιπόν Η συγκέντρωση πλούτου Στην κορυφή που έγινε Με τις μεταρρυθμίσεις της νεοφιλελεύθερες Είναι τόσο μεγάλη Που όχι μόνο απλώς Έχει δημιουργήσει αλαζονία Και ε, Που δεν τους ενδιαφέρει καν τι θα Δηλαδή πέθανε δεν μας αφορά Είμαστε και πολλοί έτσι, Δηλαδή είναι πραγματικά αναφέροντα σε πλέμπα Έχουμε επίσης και αντιλήψεις από μέριας Μετσελίκ που σου λέει και τι εγώ θα μοιραστώ αυτά με τους υπόλοιπους την πλεμπά όχι, θα τα κληρονομήσουν τα παιδιά μου αυτούς που θέλω εγώ και θέλω να είναι εισαεί αυτός ο πλούτος εδώ και να κάνω εγώ κουμάντο δηλαδή νέα φοδοαρχία νέα αριστοκρατία ε, επηρεάζει ακόμα και τα ήθη ακόμα και τα ήθη επηρεάζει αυτό δεν σου λέει θα κάνω την γουστάρω εγώ. Εγώ έχω τη δύναμη. Ναι θα το κάνω εσύ δεν έχεις. Τίποτα είσαι πλεμπαφή γιατί είσαι εσύ πλεμπαίος. Τελείωσες. Δεν δε, δε θα μιλάς εσύ. Εμένα θα βλέπεις. Εμένα θα έχεις ακόλουθος από πίσω στα social media και promoters για να δείχνουν τι κάνω. Έτσι. Γιατί με το μου. Έχεις λοιπόν αυτό και έχεις και από κάτω όπως είπαμε αντιδράσεις στη βάση οι οποίε έχουν να κάνουν Ακριβώ με αυτό που έγινε. Πρώτη φορά είδαμε λοιπόν εκείνο το περίφημο κίνημα κατά τη παγκοσμιοποίηση και όλε αυτέ τι αντιδράσει στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Έτσι ξεκινήσαμε. Από το ΣιΑΡΤ που ξεκίνησαν και όλε τι συνόδου που γίνανε συνέχεια. Και φτάνουμε α πούμε μέχρι και στα κίτρινα γυλαίκα και τι δικέ μα κινητοποίησεις εδώ που είχαμε κατά τα μνημόνια και στην Ισπανία και και, και στην Ισλανδία και σε ένα σύνολο χωρών που γίνανε. Αν εξαιρέσει στην Ισλανδία στο τι έγινε, στα άλλα άγρια καταστολή και νίκη το δυνάμο που θα μπορούσε να πει κάποιες αντιδραστικές. Νεοφιλελεύθερες όμως. Η άλλο κομμάτι ήταν. Η αποτυχία, μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις που ανέβηκαν ας πούμε, και αριστερές κυβερνήσεις ή φιλοαριστερές ή σοσιαλδημοκρατικές ή προσεγγίσεις σοσιαλδημοκρατικές, όπως θέλετε πείτε η οι νεοφιλελεύθερες, απέτυχαν. Δηλαδή συμμετείχαν ουσιαστικά και δώσανε το άλοθη σε αυτούς που υποτίθεται ότι πολεμούσαν. Αυτό είναι το χειρότερο πράγμα που μπορείς να κάνεις. Διότι αυτόν τον κόσμο, έτσι δηλαδή όταν πας εσύ τη Λίνκε τώρα και δίνεις ψήφο εμπιστοσύνη στον Καγκελάριο, μέρος των βουλευτών σου, στον Καγκελάριο, το Μέρτς, το Γερμανό, γιατί λες πρέπει να κερδίσει δημοκρατία. Μα οι άλλοι ανέβηκαν το ΕΒΔΕ, γιατί οι πολιτικέ που εφαρμόζονταν μέχρι τώρα, ήταν αυτές, πας εσύ τώρα να στηρίξεις Ο, ο, ο Μελανσόν στη Γαλλία, Ναι Στηρίξανε τις συγκυβέρνεις με τον Μακρόν Αλλά η Λεπέν ανέβηκε Χαρίς πολιτικές που εφάρμοσε Ο Μακρόν Και αφού ητήθηκαν όμως Τα κινήματα τα υπόλοιπα Πρώτα ητήθηκαν και μετά άνοιξε ο δρόμος Για την ακροδεξιά Εναλλακτική δεξιά πείτε το. Πρώτα λοιπόν έγινε αυτό Και μετά έγινε το άλλο και αυτό δεν είναι κάτι που εμφανίζεται μόλις τώρα. Δείτε στο Μεσοπόλεμο τι έγινε. Δεν έγινε έτσι στο Μεσοπόλεμο. Το ίδιο έγινε και στο Μεσοπόλεμο. Ενώ παρόμοιο. Ακριβώς δεν είναι. αναλογίες. Το βασικό σε αυτό είναι ότι όσο μετατοπίζεται περισσότερο προς τα δεξιά ή άκρο δεξιά η ακροδεξιά, η πολιτική ατζέντα, τόσο μένει ένας χώρος στο κέντρο του πολιτικού φάσματος που λέμε, ε, τον οποίο ε, θέλεις να ε, εκμεταλλευτείς, να ακαπηλευτείς να πάρεις με το μέρο σου όπως θέλετε, πείτε το ε, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι το κοινοβουλευτικό λεξιλόγιο άπαξ και μετατοπιστή μαζί με όλο αυτό το πλέγμα το οποίο αναφέραμε στην αρχή, όλο αυτό το, το σύμπλεγμα αυτή τη πολύ μεγάλη φούσκα το οποίο περιλαμβάνει την ακαδημία περιλαμβάνει τα think tank, περιλαμβάνει το στρατιωτικό, βιομηχανικό, το χρηματιστικό περιλαμβάνει όλο όλο αυτό το πράγμα λοιπόν ε, όσο όλοι αυτοί οι θύλακες ε, γίνονται περισσότερο δεξί ή άκρο δεξιοί, ε, τόσο λιγότερος χώρος μένει μετά ε, προκειμένου να εκφράσεις κάποιες διαφορετικές απόψεις δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν, δεν σημαίνει ότι δεν εκφράζονται πολύ απλά δεν ακούγονται ή καταπνίγονται ναι έτσι, ναι, αλλά θέλω να πω πώ ανοίγει ο δρόμο από το ίδιο αυτού που υποτίθεται ότι υπερασπίζονται τη δημοκρατία, υποτίθεται, πώ έχουν ανοίξει το δρόμο, νομοποιώντα και μετατρέποντα, α πούμε, γίνεται μια κανονικοποίηση των αυταρχικών και ολοκληρωτικών ας πούμε, πολιτικών. Έχει σημασία αυτό, έτσι. Δηλαδή, ουσιαστικά του λες, Ο το ίδιο είμαι. Τι διαφορά κάνω εγώ από τον άλλο. Και α πούμε τι γίνεται σήμερα στην Ευρώπη. Ευρώπη, η Γαλλία. Έχει χάσει ένα σύνολο χωρών που έχει πρόσβαση Τεράστια κρίση έρχεται στη Γαλλία Αγγλία Μόνο πόλεμος Η πρώτη χώρα Εκτός από το κόμμα του πολέμου Ή το κομμάτι εκείνο του πολέμου Στο εσωτερικό της ε, Τον πολιτείων Που στηρίζει φουλ τον πόλεμο Με τη Ρωσία στην Ουκρανία Φουλ Καλά δεν συζητάω και Αζραήλ Τα αφήνουμε εκεί Λοιπόν ε, Γερμανία Ποια είναι η πρόταση απέναντι στην κρίση που είχανε? τι είπε ο Ντράγκη στην πραγματικότητα για να φέρουμε την παραγωγή θα κάνουμε το περίφημο REARM τι είναι το REARM να επαναξοπλιστούμε ώστε να δημιουργήσουμε πρώτον μέσω του πολέμου που υπάρχει του μπαμπούλα δηλαδή που υπάρχει που λέγεται η Ρωσία να δημιουργήσουμε βιομηχανία και να λάβουμε το κυριότερο Έκτακτα μέτρα, διότι οι συνθήκε είναι έκτακτε, προκειμένου να συγκεντρώσουμε τα χρήματα που χρειάζονται και να βάλουμε και τον κόσμο να δουλέψει με συγκεκριμένο καθεστώ. Από πού θα πάρουν τα λεφτά, Υπάρχουν άλλε από τι καταθέσει και από τα ταμεία να μα το πούνε αυτό. Γιατί αυτό λένε αυτοί. Αυτό λένε. Από πού θα πάρουν τα λεφτά. 150 δι λένε αυτοί, όμω μιλάνε και 800. Πού είναι τα, άλλα τα λεφτά, Το είπανε. Παιδιά, υπάρχουν κάποια σταθεμένα χρήματα από εκεί. Ταμείων. Αποθεματικά, Καταθέσεις Το ξέρουμε αυτό. Οι ίδιοι τα λένε. Και δεν το έχω αναφέρει εγώ αυτό. Το έχω αναφέρει αναλυτές αναλυτέ. Rearm λοιπόν. Οκ. Okay. Και πέρασε. Και με τη στήριξη. Έτσι. Λοιπόν, και άλλων κομμάτων. Ε, την ίδια στιγμή λοιπόν που γίνεται αυτό, την ίδια στιγμή η, που γίνεται λοιπόν αυτή η σύγκρουση, βλέπει σε άλλε χώρε. Ρουμανία. Πήγαν και κατήργησαν στην κυριολεκτία, έπαυσαν τον άλλο έτσι με το έτσι θέλω. Δεν συμφωνώ. ήταν Απόλυτα δεν συμφωνώ μαζί του με τον άλλο. Αλλά και αυτό που κάνανε τι ήταν. Θα μου πει τώρα στηρίζει τον κοινοβουλευτισμό. Όπα. Άλλο να πας προς ακόμα περισσότερο, να ε, μεταφερθεί η εξουσία να αποφασίζει ο για τον εαυτό του και συλλογικά και ατομικά προ τα κάτω. Και άλλο να το πηγαίνει σε αυταρχικά και σε αυτοκρατορικά μοντέλα. Ε, εδώ πέρα δεν μα άρεσε αυτό, τον πάυσαμε. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα στη Ρουμανία, Βγήκε άλλες με 41%. Τι είναι αυτό, Επιτυχία. Να πούμε άλλε χώρε τι έχει γίνει. Για ποια Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάμε τώρα, όταν έχει θέματα, η Ιταλία. Γιατί πάει με τη μελώνει, Διότι η Ιταλία, ω ρηγμένη τη μοιρασιά που έγινε όταν έφυγε η Μεγάλη Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν έγινε το Brexit, οι Ιταλοί περιμένανε να πάνε αυτή τη θέση του. Λέει τώρα η σειρά μα. Παιδιά, θα πάρουμε αυτό. Σα θυμίζει αυτό κάτι γενικά με του Ιταλού και στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και στο Δεύτερο. Θέλουμε μοιρασιά, δικαιούμαστε, κάνουμε, δείχνουμε μεγαλομανίε κτλ. Ε, δείτε και το σημερινό, προσαρμόστε το σε εμφάνιση, σε στυλ, σε φρασιολογία και θα καταλάβετε. Βγαίνανε διάφοροι τότε, Λίγκα του Βορρά. Θα κάνουμε, θα δείξουμε, θα φύγουμε από την Ευρωπαϊκή. Τρίχε. Λοιπόν, ο Ντράγκη, πιανού είναι, Ιταλό δεν είναι. Πιανού, πιανής τάξης είναι παιδί λοιπόν όλοι αυτοί τώρα βρήκανε ευκαιρία και σου λέει μπορεί να αλλάξει ο συσχετισμό στο εσωτερικό στην Ευρώπη και να είμαστε εμεί από πάνω, θα πάμε και λέει λοιπόν η μέλλον θα πάμε, βρίσκει συμμάχους έχει. έχει και τον Ορμπάν στην Ουγγαρία, έχει και τον ε, και τον Ρουμάνο πιθανώς θα βγει και ενδεχομένω να έχει και άλλου πολιτικούς δεν έχει μόνο τον Ορμπάν οκ okay. Στην Αυστρία τι έχει γίνει. Κινήματα που έχουν δυναμική ε, και επαναλαμβάνω τα λέω κινήματα κάποια γιατί έχουν και λαϊκή βάση. Και έχει σημασία να έχει λαϊκή βάση. Δηλαδή δεν είναι μόνο από τα πάνω. Εννοώ ότι ήρθε. Έχει λαϊκή βάση. Ο Τραμπ έχει λαϊκή βάση. Ο Τραμπισμό και το μάγκα, το κίνημα έχει λαϊκή βάση. Και είπαμε πριν γιατί έχει λαϊκή βάση. Και αυτό το κάνει πιο επικίνδυνο. Και πέρα από τη βάση, μην ξεχνάμε την Ιζόλη στο Καπιτόλιο. Βεβαίως, από όλα. δύο νεοφασιστικές ε, ομάδες με πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά οι οποίες δεν αποδέχτηκαν το αποτέλεσμα το, των προηγούμενων εκλογών και λέγανε ότι τους έκλεψαν τις εκλογές. Τις Οπότε φτάνοντας σιγά σιγά προς το, προς το τέλος ναι, ναι. νομίζω ότι αυτό το οποίο προσπαθούμε με κάποιο τρόπο να περιγράψουμε μπορεί να συνοψιστεί ε, σε αυτόν τον όρο ο ακούγεται ολοένα και περισσότερο στις, στις κοινωνικές επιστήμες. Ε, σε αυτή την πολυκρίση ταυτόχρονων κρίσεων... οι οποίες μεγεθύνουν ε, η μία την άλλη... και αποτελούν μια ταυτόχρονη ε, φούσκα... Ε, εμείς μπορούμε να παρατηρήσουμε διαφορετικά μέρη τους μία κρίση εδώ, μία κρίση εκεί, αλλά πρόκειται ουσιαστικά για ένα, για ένα σύμπλεγμα και έχοντας στο μυαλό μα το γεγονός ότι πρακτικά η κρίση είναι ε, μία κατάσταση στη, στην οποία χωρίζεται το, το μέλλον σε δύο ίσες πιθανότητες. Ε, αυτό που έχουμε να καταλάβουμε, νομίζω εγώ, είναι ότι το κοσμοσύστημα βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε, σε κρίση. Επομένως, είτε θα μεταρυθμιστεί, ή θα επιφέρει τόσο καταστροφικές συνέπειες ε, για όλους μας, αλλά και για το ίδιο. Επομένως, βρισκόμαστε σε, μία, σε ένα κομβικό σημείο και νομίζω ότι αυτό σηματοδοτεί και συνοψίζει τελικά η εποχή Τραμπ ένα κοσμοσύστημα το οποίο σε αυτά τα 500 χρόνια πορεία του πλέον βρίσκεται σε ένα τέτοιο στάδιο κρίσης όπου μπορεί να εξαφανιστεί μέχρι να μετουσιωθεί σε κάτι καινούριο απλά υπάρχει η εξίσου το ενδεχόμενο να εξαφανιστούμε και εμείς μαζί του καλά αυτό το, το τελευταίο που είπε τώρα μας έφτιαξε την ψυχή <laughs> <laughs> αλλά ναι και φαντάσου τώρα από Ινδικές και Πα... Πακιστανικές πυρηνικές βόμβες ε, τέλειο <laughs> η, εκδίκηση, η εκδίκηση των φτωχών έτσι, λοιπόν, που θα τις δείξουν με σε 130 <laughs> Γιατί, ναι, λοιπόν ε, αυτό να πω κάτι ότι επειδή λέμε τώρα όταν ρίχνεις κάτω από το χαλάκι πράγματα, ας τον τραμπ και οι υπερογόμενοι που ήταν ε, ε, αν κόψεις τις προμήθειε από την Κίνα τα κοντέινερ θα υπάρξει έλλειμμα στα, στα ράφια τη δύση. Ναι ή όχι. Κατά πάσα πιθανότητα, ναι. ναι. Έχει ήδη μια συνθήκη. Δεν συζητάμε, θα γίνει. Έχει γίνει ήδη. Έχει γίνει ήδη. Έχει ήδη μια συνθήκη. Έχει ήδη μια συνθήκη. Το τονίζω αυτό. Αυτό να το κρατήσουμε καλά στο μυαλό μας Επίσης για να κόψεις από την Κίνα. Να, να την κόψει, να μπορέσει να κάνει αυτά που κάνει, όσον αφορά το παραγωγικό κομμάτι, πρέπει να τη κόψει πρώτε ύλε. Πώ θα το κάνει αυτό, είτε χτυπώντα το ζητική γραμμή ανεφοδιασμού που έχει από την Αφρική και από την Ανατολική Ασία, και δεύτερον από τη Ρωσία. Γιατί εκεί δίνει τι μεγάλε πρώτε Πώ θα το κάνει αυτό, Με πόλεμο. Ορίστε λοιπόν αυτό που είπε πριν. Ή θα μετασχηματιστεί, θα αλλάξει ο καταμερισμό με κάποιο τρόπο, ή πόλεμο. Νομίζω ότι κάνει μπαμ. Ε, το πού φτάνει η ισχύ των άλλων, το Ιωτών και όχι μόνο, γενικά και τον υπολείπων πλέον, φαίνεται. Φαίνεται. Ήδη φαίνεται. Και δεν είναι μόνο αυτό. Μπορώ να αναφέρω κι άλλα. Αλλά σε αυτό το κομμάτι μόνο, επιμένω, φαίνεται. Επίσης, έτσι μια και το λέμε τώρα. Άμα κόψει εκείνα την παροχή ε, αυτών των σπάνεων γεών προ τη Δύση για την κατασκευή ένα σωρό υποπροϊόντων επεξεργαστών και τα λοιπά μερών με κινητών και, και, και αυτοκινήτων, ηλεκτρικών και τέτοια. Πού πάνε όλα αυτά τα προγράμματα? Στα Τάρταρα. Το έχουμε σκεφτεί αυτό. Αυτά ήδη γίνονται. Είπε τα κόβω. Και τα κόβει και αμέσω ορίστηκαν. Σου λέει βγήκε να στα λιμάνγια και λέει δεν έχουμε τόσα πολλά πλοία με τα εμπορεύματα. Τι θα γίνει και πότε θα κάνεις εσύ το Δηλαδή θα φέρεις πίσω την παραγωγή και μέχρι τότε που θα πάνε οι τιμές στα λίγα που θα υπάρχουν στο Θεό Και όταν πάνε οι τιμές στο Θεό ο κόσμος δεν μπορεί να ζήσει θέμα λοιπόν, Ας τα βάλουμε αυτό στο μυαλό μας Συμφωνώ με αυτό που ανέφερες πριν Έκανα μια μικρή περιγραφή λίγο του τι συμβαίνει ήδη και του τι γίνεται Λοιπόν και από εκεί πέρα μετά να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς που είναι άλλη μεγάλη κουβέντα σε αυτόν τον κόσμο και να μην μπλέξουμε με δίπολα που μας θέτουν οι άλλοι α, εμεί ήμασταν καλύτεροι πριν α, εμείς είμαστε καλύτεροι τώρα τέλεια, φοβερή επιλογή Δυστυχώ, δεν <laughs> είμαστε από τι ουδέτερες χώρες εμείς είμαστε σαν χώρα και σαν, εντάξει, σαν <laughs> κομμάτια <laughs> κοινωνικάς με στρώματα τέτοια, ναι. Κοινωνικά... γιατί μας επιφαλέσουν καμία από τι δύο πρότασκαλό μέλλον δηλαδή του μίλε η πρόταση ή η προηγούμενη των Αλωνών ήταν καλή, Τίποτα. Αφήστε το. Λοιπόν, αυτό, αυτό εγώ είχα να πω από την πλευρά μου. Νομίζω ότι, εντάξει, είπαμε αρκετά, είπατε μάλλον, ακούσαμε έτσι μια ωραία διαδρομή. Προσπαθήσαμε, ε, ναι. Μια διαδρομή <χει> με πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές... Αποχρώσει. Ήταν ναι, τεράστια θέματα όλα. Σκέψου τώρα ότι πιάνει θέματα τα οποία είναι από μόνα του εκπομπέ. Πιάσαμε, προσπαθήσαμε. Αλλά αυτό είχε στόχο να δώσουμε μια κάτω των δυνατών ε, κατά προσέγγιση τη μεγάλη εικόνα αυτών που συμβαίνει παγκόσμια. Ναι. Προφανώ αφήθηκαν και κενά, αλλά προσπαθήσαμε. Εντάξει, Κα... δεν γίνεται σε μια κουβέντα ούτε να είναι τόσο συμπυκνωμένα κάποια πράγματα, ναι, ναι. ούτε και να τα υπεραναλύουμε γιατί κάθε ανάλυση ανοίγει άλλε τέσσερις κουβέντες για και την κατανόηση παράλυση, <σχελίως> ε, άρα εντάξει σε αυτή την ώρα που είπαμε ευχαριστούμε πάλι τον εκτός που μας παραχώρησε μια πολύ. ώρα ευχαριστούμε, ε, ευχαριστούμε και το σαϊ vibes που του κλέβουμε τώρα κάποια λεπτά εδώ από την εκπομπή που θα έρθει σε πολύ λίγο ζωντανά ε, αυτή ήταν ε, για αυτή τη δεδομάδα εκπομπή παρίας να ευχαριστήσω το μάνο το που έτσι σήμερα λιώσανε τα μικρόφωνα ε, πάνω στο ντραμπ Αλλά ουσιαστικά η εκπομπή ε, όπως είπα πριν έχει τρομερό ενδιαφέρον Γιατί έδειξε ε, πο, όλο αυτό το γενικό Τι γίνεται και οι καφενειακές κουβέντε πετύονται στα σκουπίδια Και βλέπουμε πραγματικά τι συμβαίνει με αυτό που λέμε σύστημα Με αυτό που, που λέμε που πάει ο κόσμος, τι θα γίνει να έχουμε ναι. μία άποψη γι' αυτά και να μην τα πετάμε όλα στα. Ε, Πήγαινε τα παιδιά μα να μάθουν οι Κινέζοι, και θα κερδίσουν οι Κινέζοι. Ε, Εμεί είμαστε με του Αμερικάνου, ανήκουμε στη Δύση, ελπίζουμε να κερδίσουν αυτοί. Τα δίπολα ε, νομίζω στο τέλο ε, δεν λειτουργούν για κανέναν. Τουλάχιστον για εμά, του κάτω. Οι πάνω μπορούν να κάνουν business, όπω είπε πριν, κληρονομίε έχουν, τα παιδιά του ακόμα θε. οραματίζονται να κυβερνάνε τον κόσμο, ανοίγουν ωραία η οικογένεια κάτω η μεγάλη στο ελληνικό κάνει τρώμε κρέμα στους γενικότερα αυτά κυκλοφορούν αυτά θα μείνουν στο τέλος αφού ουρανοξίσσετε θέλαμε ρε τι αυτό σημαίνει η τώρα ουρανοξίστη φτιάξω ουρανοξίστη και ας μην έχεις να φας αυτό να φαίνεται να πίνω τον καφέ μου λέει στο Μονακό τέλεια κατσαπλιάς δεξί <laughs> ε, ωραία, η εκπομπή, όπως είπα, θα ανέβει η cloud του Radio Reboot Θα ανέβει στο archive.org Paris Athens Και θα ανέβει και στο ε, σέρβερ στο του συντροφικού ραδιοφωνικού εγχειρήματος 1431 AM Ελπίζω το επόμενο Σάββατο να κάνω την εκπομπή μου από το studio του 1431 Μια θεματική εκπομπή σε Σαλονίκη και να δω εκεί και τον κόσμο που θα βρεθεί στο Balkan Anarchist Book Fair να κουβεντιάσουμε, να συζητήσουμε και να συζητήσουμε κάποιες προτάσεις που έχουμε ε, για το τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτή την κοινωνία που ζούμε. Λοιπόν, ε, να είστε καλά και όπως λέει και ο, το μονοπλάνο, άλλο κακό να μην σας βρει. Καλή συνέχεια, δίνουμε σκυτάλι στο sci όλα φωτόσπαθα και θα κυκλοφορήσουν ελεύθερα στο Radio Reboot Καλή συνέχεια, γεια σας Για χαρά. Γεια χαρά